Καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Ελλάδα, όλη στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, εκπέμπουμε από Κρήτη, από Ηράκλειο, από νομό Ηρακλείου. Σας θέλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Είμαστε εδώ στον Αλμπέτο 14. Δύσκολη μέρα και η αποψινή πάντα συμβαίνει κάτι και μας χαλάει τη διάθεση. Τι συμβαίνει πια... Πιστοί λοιπόν στο ραντεβού μας κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 και κάτι είμαστε εδώ σε μια ξεχωριστή εκπομπή είμαι πολύ χαρούμενη για την απόψινή εκπομπή που επισκιάζεται βέβαια από το γεγονός της εκτέλεσης του Έλληνα Κατσίφα θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις τα πράγματα α, ακροβατούν αν θέλετε σε κόκκινες γραμμές. Με την ελπίδα ότι αυτή η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει και με την ελπίδα η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός έτσι όπως του πρέπει να αντιμετωπιστεί θα πορευτούμε και απόψε το βράδυ εδώ, παρέα μαζί. Μουσική Κατά τα πολύ χαρούμενη απόψε. Καταρχήν που είμαι κοντά σας για άλλη μία βραδιά Δευτέρας. Αφετέρου γιατί σήμερα έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους εδώ στην εκπομπή, γνωστούς από τα παλιά. Κοντά μας θα είναι στο πρώτο μέρος ο Τάλος Φουράκης, ο γιος του Γιάννη Φουράκη, ο οποίος έκανε μια εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια να ψηφιοποιήσει την εγκυκλοπαίδεια του ήλιου και να είναι διαθέσιμη πια σε όλους μας, θα μας τα πει. Πολλοί από εμά δεν γνωρίζουμε ποια είναι η του ήλιου Ο Τάλος θα έρθει λοιπόν να μας ενημερώσει, να μα ανοίξει τα μάτια και να ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα για αυτό το διαμάντι ε, αν θέλετε της ελληνική συγγραφή. και στο δεύτερο μέρος ο αγαπημένος σας και αγαπημένος μας ο λατρεμένος ο Παντελής ο θα είναι κοντά μας για να ταξιδέψουμε μαζί και να κλείσουμε αυτό το βράδυ της Δευτέρας Νομίζω ότι θα είναι υπέροχα απόψε. Τουλάχιστον εγώ αυτό το προέστημα έχω. Ελπίζω να το απολαύσουμε όλοι μαζί το απόψινο. Μόλι έπεσα σε μία ανάρτηση που έκανε η αγαπημένη μου συνάδελφος, η Γιώτα Χουλιάρα, την είχαμε φιλοξενήσει εδώ για να σχολιάσουμε το δημοψήφισμα, αν με καλά, σας Σκόπια. Συνάδελφο που ασχολείται με τα γεωπολιτικά τεκτενόμενα. Αν λοιπόν πριν από δύο ρήτσε περίπου, μία συνέντευξη, συγκλονιστική θα έλεγα, που παραχώρησε ο Νίκο Ολυγερό, ο καθηγητή ο οποίος ήταν παρών στο επαιτειακό εορτασμό, στο χωριό της Βορείου Πύρου, στο συνάδελφο Δημήτρη Φιλιππίδη και στον Ελλάς FM, Ελένικ Μία συνέντευξη συγνωνιστική. θα σας διαβάσω δύο-τρία στοιχεία για να δούμε και την δική του εκδοχή, αφού ήταν παρών στον εορτασμό εκεί. Δίνει λοιπόν μια διαφορετική εκδοχή για τις συνθήκες εκτέλεσης του 35χρονου Κωνσταντίνου Κατσίφα στις Βουλιαράτες με, τη φο... με τηλεφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό στη Νέα και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Φιλιππίδη στον ΕΛΑΣΕΦΕΜ, ο καθηγητής Νίκος Λιερός ο οποίος ήταν παρόν, όπως σας προείπα, στο επαιτειακό εορτασμό στο χωριό της Βορείου Υπήρου. Εμείς τελειώσαμε την εκδήλωση και την ώρα που κατεβαίναμε προς τα λεωφορεία ακούσαμε πως η αστυνομία της Αλβανίας αναζητά έναν βόρειο υπηρώτη. Είχαμε δει το ελικόπτερο, το οποίο μετά ήταν προσγειωμένο σε ένα χωράφι πιο πέρα. Εκεί καταλάβαμε ότι εκτός από την αστυνομία τον αναζητούσαν και οι ειδικέ δυνάμεις. Διαχειρίστηκαν το γεγονός ως μια κρίση έντονη που τελείωσε με το θάνατο του 35χρονου. Όμως, στους λόφους δεν υπήρχαν πυροβολισμοί. «Ξαφνικά ακούσαμε ότι ο Ομογενής ήταν ήδη νεκρός», ανέφερε ο κ. Λιγερός, ο οποίος τόνισε πως η σημαία δίπλα στην οποία είχε φωτογραφηθεί στα social media ο κατσίφα δεν κατέβηκε από τη θέση της. Καμία σχέση με αυτά που λένε. «Πάνω σε ένα λόφο, την ώρα του εθνικού ύμνου, υπάρχει ένα σταυρός και μια σημαία. Δίπλα σε αυτή τη σημαία έβγαλε φωτογραφία φω «Γιατί αυτός τον έβαλε. Αυτή η σημαία ήταν στη θέση της», συνεχίζει ο κύριος Λιγερός και λέει. Σχετικά με την έπαρση της ελληνικής σημαίας και κατά πόσο αυτό καθιστά προκλητική ενέργεια, επειδή γίνεται σε αλβανικό έδαφος, απαντάει ο κύριος Λιγερός ότι πρόκειται για κίνηση που καλύπτεται από τον νόμο, αφού οι Έλληνε είναι εθνική μειονότητα. Υπενθύμησε μάλιστα πω η εκδήλωση στο νεκροταφείο πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα παρουσία των προξενικών αρχών. Πολλοί μπερδεύονται με το θέμα τη σημαία και δεν ξέρουν ότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία είναι εθνική και όχι θρησκευτική. Διατηρεί το δικαίωμα να έχει σημαίε και να ψάλεται ο ύμνο τη Ελλάδα σε γιορτέ ελληνικέ με την ανοχή της αλβανική αστυνομία. Ο εθνικό ύμνο εψάλλει με την παρουσία των αρχών αφού ήταν εκεί η Υπουργό Πολιτισμού, η τη της Ελλάδας στατήρανα, ενώ μερικά στοιχεία ήταν και στα ελληνικά και στα αλβανικά. Σε ό,τι αφορά στο αφήγημα που έδωσαν στη δημοσιότητα άμεσα οι αλβανικές αρχές, παρουσιάζοντας τον 35 χρονο ως εξτρεμιστή, ο κύριος Λιγερό τόνισε πως σε μία κανονική δημοκρατία θα προσπαθούσε να αφοπλίσει εντό εισαγωγικών επικοινωνιακά το γεγονός και όχι να το ενισχύσει κατά αυτόν τον τρόπο με δεδομένη την ανθρώπινη απώλεια. Δεν έχουν πρόβλημα λόγω γεωπολιτικής να αναπτύξουν την προπαγάνδα τους. Το έπραξαν τόσο γρήγορα με ένα τέτοιο γεγονός ενώ σε μία δημοκρατία θα το αφοπλίζαμε για να διαχειριστούμε την κρίση. Σε ό,τι αφορά στις δηλώσει του κυρίου Ράμα, θα ήταν καλό ο ίδιος να μην εκφράζεται τόσο σύντομα. Το γεγονός ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που όλοι ξέρουμε πώς διαχειρίζεται τα εθνικά θέματα, απαντά με αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτό ότι γνωρίζει πως υπάρχει μια εκτέλεση και όχι ένα κρέο στοιχείο που δολοφονήθηκε. Εμείς ακούσαμε λεπτό, πώς χειρίζεται τα εθνικά θέματα, απαντά με αυτόν τον τροπο γινεται αντιληπτο οτι γνωριζει πως υπαρχει μια εκτελεση και οχι ενα κρεο στοιχειο που δολοφονηθηκε εμει ακουσαμε πω χειριζεται τα εθνικα θεματα απαντα με αυτον τροπο Τρόπο α, γίνεται αντιληπτό. Όχι, συγγνώμη, έχασα. εμείς ακούσαμε ότι τον εκτέλεσαν αφού τον συνέλαβαν. Τι συνέβη λοιπόν, είπε ο κ. Λιγερός, σε μια εκδοχή που εάν επιβεβαιωθεί, μεταβάλλει σε πολλά σημεία την ουσία του θέματος. Ο κ. Λιγερός εδώ λοιπόν όπως α, α, α, ακούτε από αυτά που είπε στο συνάδελφο, λέει πως ακούσανε όσοι ήταν εκεί, παρόντες δηλαδή στη γιορτή, ότι εκτελέστηκε μετά την σύλληψή του. Παράλληλα, ο Νίκος Λιγερός απέδωσε την αντίδραση της Αλφιανικής Αστυνομίας στις πιέσεις που δέχεται από κρεδεξιά στοιχεία, τα οποία, εκτός από τις επεκτατικές ρητορικές που εκφράζουν η βάρος της Ελλάδα, ενοχλούνται από την έπαρση ελληνικών σημεών από τις μειονότητες. Παρά ότι όμως προαναφέρθηκε, πρόκειται για κατοχυρωμένο δικαίωμα. Πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο κύριο Λιγερό. Εξέφρασε όμω την άποψη πω ε, από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δείχνει μια έμφυτη χαλαρότητα για τα εθνικά θέματα, τα στοιχεία αυτά θα λαμβάνουν το ανάλογο θάρρο για να προχωρούν σε αντίστοιχε ενέργειε. Δυστυχώ πολλοί μπερδεύονται διότι οι άνθρωποι ζουν και με Αλβανού τόσα χρόνια, δεν έχουν προβλήματα, αλλά το ακραίο στοιχείο των Αλβανών δεν αποδέχεται την ύπαρξη των Ελλήνων στην περιοχή. Ένα άνθρωπο σαν τον Κατσίφα είναι πρόβλημα. Τώρα λένε ποιο θα τολμήσει να βάλει σημαία την επόμενη χρονιά. Θα τολμήσει κι άλλο. Είναι δικαίωμα γιατί είναι εθνική μειονότητα. Δεν είναι κάτι που απειλεί το αλβανικό καθεστώς. Μπορείτε να καταλάβετε ποια ήταν η πίεση που ασκήθηκε από την αστυνομία παρακολουθούσαν όλε τι κινήσει από τα πούλμαν που είχαν έρθει από την Ελλάδα. Καταλήγοντα, ο κ. Λιερός κατηγόρησε τι αλβανικέ αρχέ ότι ενεργούν με ρώσικο ύφο της λογικής ότι το πρόβλημα θα λυθεί έστω και αν σημαίνει εκτέλεση. Τονίζοντας ότι η Αλβανική Αστυνομία θεωρεί ότι με αυτή την εκτέλεση θα απελευθερωθεί λίγο από την πίεση των ακροδεξιών στοιχείων. Σκότωσαν ένα, μια χαρά παιδί, 35 ετών, ανήμερα 28 Οκτωβρίου και δεν θα μιλήσουμε... Ενώ ερμήνευσε και το γεγονό ότι η μερίδα Ελλήνων στα social media σχεδόν χαιρέτησε το περιστατικό αποκαλώντας φασίστα τον 35 χρόνο. Είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν καθόλου στα έθνη. Άρα, οτιδήποτε παρουσιάζεται ως πατριωτικό ερμηνεύεται από αυτά τα άτομα ως κάτι εθνικιστικό. Έλληνες μιλάνε εναντίον ενός ατόμου που πέθανε, που είναι αδικοχαμένος, αλλά ουσιαστικά υποστηρίζουν και επιτρέπουν στι αλβανικέ αρχέ να ενισχύουν την προπαγάνδα του, λέγοντα ακόμα και οι Έλληνε συμφωνούν. Ερωτηθεί από τον συνάδελφο Δημήτρη Φιλιππίδη. Ο κ. Λιγερός σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την αναγραφή τη ομάδα Χάνμπολ τη Φύρο με τα αρχικά MKD που παραπέμπουν στον όρο Μακεδονία κατά τη μετάδοση του αγώνα απέναντι στην Ελλάδα με την ανοχή τη ΕΤΡΙΑ, που δέχτηκε έντονε διαμαρτυρίε μέχρι να παρέμβει στα γραφικά του κορ. Θα έπρεπε τουλάχιστον να βάλουν Βόρεια Μακεδονία, ανέφερε ειρωνικά ο Νίκο Λιγερός, ο οποίο πρόσθεσε πω η ΕΡΤ δεν είναι πλέον κρατικό κανάλι, αλλά κομματικό κανάλι. Ακολουθούν οδηγίε πραγματικά δικτατορικέ. Θυμίζει πράγμα. Είναι μερικοί που νοσταλγούν τόσο πολύ αυτό το καθεστώ που θα ήθελαν να επιβάλλουν αυτή την εξέλιξη. Ακόμα και στο πλαίσιο του προσυμφώνου, δεν υπάρχει αυτή η διατύπωση, δηλαδή για άμεση αλλαγή από το Φύρο. Κάποιοι βιάζονται. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΡΤ απέδωσε το περιστατικό στο γεγονός ότι τα γραφικά τη τηλεοπτική μετάδοση σχεδιάστηκαν από εξωτερική εταιρεία που ακολούθησε την επίσημη ονομασία τη FIRUM στα Μητρώα τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίριση. Υπενθυμίζεται ότι το 2009 στο Ευρωμπάσκετ, σε αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη FIRUM, η ΕΡΤ είχε παρέμβει και κάλυψε το MKD στον πίνακα του σκορ με λευκό χρώμα από την αρχή του μάτς. Όμως σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που μεταδίδονταν ο αγώνα τα αρχικά ήταν κανονικά ορατά. Μερικοί στεναχωρέθηκαν που τα σκόπια δεν μας έβγαναν το φίδι από την τρύπα. Είναι πολύ καλό για μένα όμως είναι ένας αγώνας για τον ελληνισμό. Δεν θα ήθελα τον αγώνα αυτόν να μας το κλέψουν τα σκόπια και εμεί να μείνουμε με μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει χωρί να αναλάβει την ευθύνη. Ο ελληνισμό δεν είναι μια μάζα. Είναι ένας διαχρονικός λαός που σέβεται την ιστορία, τους νεκρούς όπως σεβόμαστε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν ακυρώσουμε το προσύμφωνο, είπε ο κ. Λιγερός, σχολιάζοντας στο τέλος της συνέντευξής του και τα περισκοπίων. Ο κ. Λιγερός λοιπόν, παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις στη Βόρειο Ήπειρο, έδωσε και αυτή την εκδοχή, ακούστηκε δηλαδή εκεί ότι εκτελέστηκε ο κατσίφα αφού συνελήφθη. Αυτό είναι μία συγκλονιστική ε, πληροφορία που δίνει ο κύριος Λιγερός και θεωρώ ότι ε, αν μη τι άλλο πρέπει να εξεταστεί ε, από όλες τις πλευρές, τις ελληνικές. ενώ και από την αστυνομία ε, και από το Υπουργείο Εξωτερικών και την πολιτική ηγεσία του τόπου. Όπως και να έχει, σας λέω, τα επόμενα 24 ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να επικοινωνήσουμε και με τον Τάλο και θα είμαστε σε λίγο μαζί, ε, αλλάζοντας εντελώς κλίμα και μαθαίνοντας πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Άλλο ένα βράδυ λοιπόν δευτέρα, είμαστε μαζί εδώ στο μεγαλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο ε, των Αλμπετο 14. Ε, επειδή έχετε αγωνία γιατί διάβασα την συνέντευξη που έδωσε ο καθηγητής Λιγερός για το θέμα που προέκυψε με την εκτέλεση Κατσίφα ε, και με ρωτάτε στο τσάτ αν θα είναι ο Τάλος ο Φουράκης κοντά μα, ναι θα είναι, είναι ήδη στην τηλεφωνική μα γραμμή Περιμένει να του δώσω ε, την μπάσα, να αρχίσει να μιλάει. Ε, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Το κοινό του Αλμπέντο 14 γνωρίζει ποιος είναι ο Τάλος Φουράκης. Ε, για όσους δεν γνωρίζετε, γιατί ήρθαν και καινούργοι φίλοι στην μεγάλη αυτή παρέα. Ε, ο Τάλος Φουράκης είναι κοινωνιολόγο Τάλος, σωστά, στο πτυχίο σου. Λοιπόν, κοινωνιολόγος. Ε, ασχολείται με τις εκδόσεις, συνεχίζει το πολύ ε, σημαντικό έργο του πατέρα του Γιάννη Φουράκη ε, με νέες ιδέες, με, νέα, έτσι, με νέες δραστηριότητες, νέες δραστηριότητες με τη νέα αυτή έτσι, ματιά ε, που... με την οποία βλέπει ένας νέα ροσ. είναι μικροτερός μου, λοιπόν, ο τάλος. Ε, θα μας τα πει ο ίδιος θα μιλήσουμε για την εγκυκλοπαίδεια του ήλιου που πολλοί από μάς από σας δεν γνωρίζετε είναι όμως ένα διαμάντι που υπάρχει α, και πρέπει να μάθουμε γι αυτή. και ο Τάλος θα μας ενημερώσει γι αυτό. Τάλο, είσαι καλά καταρχήν την καλησπέρα μου από Κρήτη από την αγαπημένη καλησπέρα, σου Κρήτη καλησπέρα, καλησπέρα μου ευχαριστώ πάρα πολύ με κάλεσες και... Να πω ότι με την καλή έννοια σε θαυνάζω που είσαι και σε ζηλεύω θα έλεγα Σόπα βρε Σόπα βρε, μη ζηλεύεις Γιατί εμείς βρισκόμαστε στην κεκροπία σε αυτή την και, και, κυκροπία, σε αυτή τη, κλεισμένη στενά των Αθηνών Κοίτα ε, να δεις, κοίτα να δεις τώρα επειδή... θα, σου πω, θα σου πω κάτι τώρα Γιατί εδώ χτυπάς ευαίσθητα σημεία mm. Η Αθήνα, ε, αν φύγει μακριά τη πολύ καιρό θα σου λείψει τα άλλο. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι έξι περίπου χρόνια στην Κρήτη. Mm -hmm. Έχω έρθει στην Αθήνα δύο ή τρεις φορές από μια-δυο μέρες... γιατί δυστυχώς οι επαγγελματικέ μου υποχρεώσεις δεν με αφήνουν να κάτσω... και να απολαύσω την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα παραπάνω μέρες. Mm -hmm. ε, θα σου πω όμως ότι ε, η Αθήνα έχει μαγευτικέ γωνιές... Η Αθήνα έχει μια αύρα η οποία με όλα τις τα προβλήματα και όλα αυτά τα που, έχω, που συμβαίνουν εκεί και που διαδραματίζονται παραμένει το ίδιο γοητευτική και στο λέω εγώ που έχω ζήσει και την Αθήνα και την μαγευτική Κρήτη. Ε, και να πω στον κόσμο ότι πάντα η επαρχία μπορεί να ακούγεται έτσι ρομαντική, ότι είσαι ωραία, ότι υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει αγάπη, ότι η γειτονιά, οι άνθρωποι είναι δεμένοι, είναι αγαπημένοι. Αλλά πίστεψε με, και οι μικρέ κοινωνίες είναι μια αντιγραφή των μεγάλων κοινωνιών τη πόλη. Δηλαδή, ναι, ναι, δεν ναι. θα ζήσει κάτι διαφορετικό, ξέρω εγώ, από το μίσο, το πάθο, τα αυτά, τι κόντρε. Το, το, το, το, το μόνο που έχει αλλάξει εντόνω στην Αθήνα και εκεί πέρα που και ο Αλμπέρτο, τα γραφεία του Αλμπέρτο που πήγαινα και πολύ καιρό είναι ότι πλέον είναι λίγο επίφοβοι τα τελευταία χρόνια. έτσι, είμαι πολύ την και προσεκτικό στα λόγια μου mm -hmm. και γίνει την την την την την είναι λίγο δύσκολη η Αθήνα η, αθή... ναι. η επαρχία καλά κρατάει σε αυτό Δεν ναι, το συζητάει ναι, ναι, ακο... ακό... Ακόμα καλά κρατάει. Είσαι η πολύ η επαφή σου με τη φύση Εννοείται ότι τονώνεται Και Όχι δυναμώνει Όχι επαφή σου με τη φύση Επαφή σου με το φόβο της, της, της ζωής Δηλαδή αν θα μπορείς Πάνω του κάνει να διασχίσεις το πεζοδρόμιο, όχι καθέτο του δρόμου, παραλίλω του δρόμου, το πεζοδρόμιο. θα περάσει, εσύ στο πεζοδρόμιο και θα βρεθεί σφραγμένο. <Ρι> ε, <Ρι> εγώ μιλάω για την επαρχία, ότι σου δίνεται η δυνατότητα να, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, να τη ζήσει, να τη βιώσει. Αυτό είναι <Ρι> <Ρι> αυτονόητο. Εδώ μιλάμε, ότι, εδώ μιλάμε ότι δεν μπορεί να πάρει μια ψωμί, α πούμε. δεν σκέφτεσαι να πάρει, ψωμί, πάρει στην πιόπιτα να πάω στο σουβλαντζίρι και να βγάλω το πορτοφόλι. Μα <Ρι> <Ρι> <Ρι> το βγάλω. Mm -hmm, mm -hmm. Δηλαδή τέλο πάντων έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν συνεχώς. αλλάξει. παρόλα αυτά σου λέω ότι και η επαρχία έχει τις δυσκολίες τη. Δεν Α, είναι εύκολη η επαρχία. Δεν αυτό είναι αυτό. για μένα που κατάγομαι από την Κρήτη και έχω μία νοσταλγία πάντα για την Κρήτη και αγάπη για την αερία την Κρήτη μας Και έχουμε μία μεγάλη αγάπη για την Κρήτη. Και nice. έτσι είναι τώρα. Τώρα θα κατέβει και πέρα nice. Ωραία. Ε, θα, λοιπόν, ε, είναι ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά, λοιπόν, ε. Ναι, ναι, διόγω, ναι, ναι, όχι. Για να σε δω, δω, δω να για να σε δω. Ω, oh, να κατέβεις και εσύ καλοκαίρι, να τα πούμε. Το καλοκαίρι να κάνεις ένα ταξίδι, να έρθεις κάτι. Όχι, θα κατέβω εγώ πιο, πιο σύντομα θα α, κατέβω. Α, πιο σύντομα. Το καλοκαίρι εγώ Ται. θα κανονίξουμε να έρθω προς το Ηράκλειο και θα έχω ανάγκηση να έρθω προς τα μέρη σου. Ωραία, ωραία. Θα μεσάσουμε, <χε> την α... θα μεσάσουμε την με ε, για να έρθουμε στα δικά μας τα άλλο για μίλησέ μας καταρχήν πριν ξεκινήσουμε να φτάσουμε στο τι έκανες εσύ με την εγκυκλοπαίδεια του ήλιου ναι. να πούμε τι είναι η εγκυκλοπαίδεια του ήλιου γιατί το Εγώ... έγραψα στο facebook και Εγκυκλο... πολλοί δεν γνωρίζανε Η εγκυκλοπαίδεια τι είναι. του ήλιου είναι ε, <laughs> εσά, το 1945 έβγαλε τη 18η εγκυκλοπαίδεια του ήλιου ε, είναι 18 η του ηλιου ειναι 18 τονοι έρευνα και ζωφίας όπως λέμε και στο διαφημιστικό. και είναι 18 τόμοι Είναι κυκλοπαίδια Το 1980 Τα τέλη 70 Αρχές 80 Αρχίζει και εκδίδει Τη μεγάλη Τη χρυσή που λέμε έτσι λαϊκά που Τη λέμε την 30, 30, 30 τομή Είναι 19.600 σελίδες Επεκτείνει τους 18 τόμους Και τους κάνει 30 τόμους Έχει μια απόσταση Είναι 19.600 σελίδε. Γράφουν πάρα πολύ επώνυμοι επώνυμοι συγγραφείς όπως είναι ο Χασάπης, ο Μανιάς και πολλοί άλλοι. Ε, με την ιερή γεωγραφία κτλ. Προσθέτει τους εκστρατόμού Ελλάδα Α, Β, Πνεύμα, Σύμπαν, τη Ανατολής. Αυτή οι εκστρατόμη είναι, είναι η βάση, αυτή λοιπόν η τελευταία μορφή της είναι η βάση της εγκυκλοπαίδειας όλοι. Όλα τα βιβλία, όλοι οι συγγραφεί οι οποίου γνωρίζουμε και αναφερόμαστε, δεν θα μιλήσω για τον πατέρα μου. Για οποιοδήποτε άλλο συγγραφή. Και οποιαδήποτε άλλα σοβαρά ερευνητικά βιβλία, φέρουν στη βιβλιογραφική του παραπομπή την εγκυκλοπαίδεια του ηλίου. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει βιβλιογραφική παραπομπή την εγκυκλοπαίδεια του ηλίου. Να ρώτησω κάτι εγκυκλοπαίδεια... να ρωτήσω πριν, πριν, πριν προχωρήσει, η εγκυκλοπαίδεια να. του ηλίου, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, δεν είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Σαν όλε αυτέ που γνωρίζουμε. Oh, θέλω να πω... είναι μια καθαρά ερευνητική εγκυκλοπαίδεια που απευθύνεται, γράφτηκε από ακαδημαϊκούς τη εποχή εκείνη και, και έχει, και δεν είναι μια, είναι, είναι μια κλαίκα η οποία δεν είναι, α πούμε, δεν το λέω αρνητικά. Δεν το λέω αρνητικά. Ε, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Η, το, το λίμα φρόνησης αναλύεται σε περίπου 20 σελίδε. Σε, σε, σε, σε ψέματα, ψέματα, σε 9 σελίδε Α4. Θέλω σε να ένα παράδειγμα. Και σε μια πολύ γνωστή εγκυκλοπαίδεια, πάρα πολύ γνωστή, τώρα δεν θα πω τίποτα. Όχι, δεν τελεξέα, χρειάζεται, όμως, δεν δει. χρειάζεται. Ναι. Από αυτές που δεν, δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει το λύμα φρόνηση. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Απλό, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Mm -hmm. Δεν υπάρχει καν το λύμα η εγκυκλοπαίδεια λοιπόν του ηλίου είναι, μια, είναι ένα εργαλείο γνώσης, δηλαδή ένα εργαλείο που είναι εργαλείο για τους ερευνητές και για τους φιλομαθείς εκείνης εποχής και για τους ερευνητές του σήμερα. Οι ερευνητές του σήμερα οι οποίοι, ε, είναι, ή την έχουν κληρονομήσει αυτή την εγκυκλοπαίδεια, αυτόν πατέρα τους όπως εγώ, ή δε, δεν χαρακτηρίζομαι ερευνητής, μην παρεξηγηθώ, ε, ή... ή ή έχουν τύχει και την έχουν σε παλαιοπολία πάντα ταλαιπωρημένη ή σπασμένους σπασμένο τόμους. Δηλαδή σίγουρα όχι ολόκληρους τόμους, δηλαδή θα πάντα βλέπει λείπει κάποιος τόμος. Ή ταλαιπωρημένη. Στο πλαίσιο αυτό, α, αρχές του 2007-2008, κάναμε παρέα τότε, ε, αποφάσισα να ψάξω να δω το πώς μπορώ να την εκδώσω την εγκυκλοπαίδη του ηλίου. Ταλαιπωρήθηκα, ψάχτηκα, τέλος πάντων... Γίνανε διάφορα. Είχα φτάσει λίγο πριν φύγει ο πατέρα μου είχα μπει σε μια διαδικασία να βρω να την εκδώσουμε σε χάρτινη μορφή. Το κόστο ήταν ασύλληπτο, τέλο Και φτάσαμε στο σήμερα με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων. Πέρασαν τρία χρόνια προσωπική δουλειά και η κυκλοπαίδια του ηλίου είναι πλέον διαθέσιμη με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστο, του 50 ευρώ, mm -hmm. για πέντε χρόνια. Δηλαδή, δίνει 50 ευρώ και έχει την πρόσβαση στην κυκλοπαίδια του ηλίου για πέντε χρόνια. Σε ψηφιακή μορφή, γιατί πλέον μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή. Η εγκυκλοπαίδεια του ηλίου είναι μια τεράστια εγκυκλοπαίδεια σε όγκο. Ε, και η αναζήτηση κάποιων λοιμάτων είναι δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να σηκωθεί από το γραφείο σου, πρέπει να έχει μια αρκετά μεγάλη. Πρέπει να έχει ένα γραφείο ανεξάρτητο. Έχει έρθει το γραφείο του πατέρα μου, ναι. είναι ανεξάρτητο χώρο. Mm -hmm. Πρέπει να έχει ένα αντίστοιχο χώρο για να μπορεί να την έχει. Οπότε αποφασίσαμε τους συνεργάτες ότι θα πρέπει να την ψηφιοποιήσουμε. Εκάτσαμε λοιπόν, την ψηφιοποιήσαμε, λίμα-λίμα, σελίδα-σελίδα, και μπορεί κάποιος να μπει πλέον σε μια ειδική πλατφόρμα, ε, να μπει μέσα και να, να πατήσει το λίμα το οποίο θέλει και να το εμφανιστεί η σελίδα η αντίστοιχη. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι, κάνει μια αναζήτηση μέσα σε 19.000 σελίδε με 19.600 σελίδε στα λύματα που είναι καταχωρημένα στη βάση Ωραία, ναι. αν θέλω λοιπόν εγώ να έχω την εγκυκλοπαίδεια σε ψηφιακή μορφή του ηλίου ε, ε, ε... Μπαίνει στις εκδόσεις τάλο φύ, δηλαδή που, που να το πω λαϊκά Ωραία. εκδόσεις τάλο άλλο σφί στο σελίδα μας δηλαδή και πάει εκεί πέρα που, που λέει τα βιβλία μας και εκεί πέρα λέει ναι, η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ήλιο. Κάνει προσθήκη. και σου, και σου βγάζει, εν τις περιπτώσει, όλε τι οδηγίε να γίνει αγορά κτλ. Με, τα με λοιπόν. ένα αυτόματο τρόπο έχει ένα κόστο 50 ευρώ και, και έχει πέντε χρόνια πρόσβαση στην εγκυκλοπαίδια του ηλίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω το άλλο. Έτσι όπω μου τα λες τα πράγματα, η εγκυκλοπαίδια του ηλίου. Ε, φαντάζομαι ότι περιέχει. Εγώ δεν την, έχω, δεν την έχω, δεν είχα ποτέ πρόσβαση σε αυτή, δεν έχω, ούτε την έχω ξεφυλήσει κάποιο τόμο. Αλλά έτσι όπω ακούω να μιλά. Μιλάμε για μια εγκλου... εγκυκλοπαίδεια η οποία εμπεριέχει γνώση που, τε... που δεν εμπεριέχεται σε άλλε εγκυκλοπαίδε. Αυτό μου λες, ναι. Ότι ο, ναι, δηλαδή ο ναι, κάθε ναι, ερευνητή θα ναι, ναι, ναι. βρει εκεί πέρα ε, γνώση που δεν μπορεί να βρει καπ' αλλού. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι γιατί. γιατί ο εκδότη, ο Ιωάννη Παρσά, είχε συγκεντρώσει όλους του ακαδημαϊκού εκείνη τη εποχή οι, οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη ε, κατεύθυνση. Να συγκεντρώσουν γνώση, ε, γνώση. Και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα ότι στην κυκλοπαίδια του ηλίου όλοι οι ερευνητέ την αναφέρουν. Δηλαδή πάρα πάρα-πάρα πολύ επώνυμοι ε, συγγραφεί την έχουν στι βιβλιογραφικέ παραπομπέ. Δηλαδή όλοι οι επώνυμοι συγγραφεί, αν ανοίξουμε βιβλιογραφικέ παραπομπέ, έχουν την κυκλοπαίδια του ηλίου. Δεν υπάρχει επώνυμος συγγραφέα δηλαδή, που να μην έχει την κυκλοπαίδια του ηλίου στι βιβλιογραφικέ παραπομπέ. Δεν γίνεται να μην την έχει. Επόμενο. Οι, εγκυκλοπαίδες, οι εγκυκλοπαίδες είναι δύο, να είμαστε ειλικρινεί. Είναι η εγκυκλοπαίδε του ηλίου και ο, και ο πρυσό. Αυτέ οι δύο είναι οι εγκυκλοπαίδε στο κλειδί. Εμεί πρόσβαση στα πνευματικά δικαιώματα, εγώ πρόσβαση στα πνευματικά δικαιώματα, είχα στην εγκυκλοπαίδε του ηλίου. Mm -hmm. Σε αυτήν έχω πει είχα πρόσβαση στα πνευματικά δικαιώματα. Αν μα αφού κάποιο και μπορεί να με φέρει επαφή στα πνευματικά δικαιώματα του πρυσού, με χαρά να μπορέσουμε να, να τα να τα επαναφέρουμε και να τα, να, να, τα να επαναφέρουμε και στη νέα γενιά. Σκοπός μας ήταν αυτά να έρθουν να έχουν πρόσβαση πάλι στις νέες γενιές αυτά. Η, τα, τα δικαιώματα, οι πληροφορίες να έρθουν στη νέα γενιά. Μάλιστα. Όποιος λοιπόν μελετητής θέλει να, να, να αποκτήσει την εγκυκλοπαίδεια του ηλίου, να είναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να, να είναι σίγουρος ότι θα βρει... Πληροφορία και γνώση, η οποία κατά κάποιο τρόπο παρέμεινε κρυφή. Γιατί, αυτό όταν αυτό μου είναι λες... μεγάλο θέμα. Παρέμεινε <laughs> για... για πολλά χρόνια κρυφή. Για πάρα πολλά χρόνια παρέμεινε κρυφή. Παρέμεινε από το 80 μέχρι το 2018. Ήτανε, ήτανε μόνο στα Παλαιοευλοπολία όποιος την έβρισκε. Κρυφή. Κρυφή με την έννοια... Ήτανε πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα δω, την κάνουμε άλλη στιγμή. Ε, μεγάλη συζήτηση παρέμεινε κρυφή. Ε, και, ε, ε, μισό λεπτό τώρα αυτή η, η παρατήρηση αφορά στο αν έμεινε κρυφή εσκεμένα Με μεγάλη συζήτηση Αν ε, ε, σκόπος ή μη σκοπό ε, ε, Πάντως ε, προσωπικά εγώ θα πω ότι και δεν είναι ώρα που χρησιμοποιώ το εγώ είναι, λά, Δεν είναι σωστό Μου έφεγε τρία χρόνια από τη ζωή μου για να το ολοκληρώσω αυτό το έργο Τρία χρόνια μου έφαγε για να το κάνω αυτό με του συνεργάτε. Μάλιστα. Και, με... και, και δεν πα... Δεν έχω καταλάβει γιατί ήταν τόσα χρόνια κρυφό αυτό. Ναι, ποιο. Ποιο α... δηλαδή. Γιατί κάποιο δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό που έκανε εσύ ή να, να, να συμπεριλάβει σε νέε εγκυκλοπαίδειε στοιχεία από την εγκυκλοπαίδεια του ηλίου. Τι εννοεί δηλαδή. Δεν έχω, δεν έχω απάντηση. Δεν, δεν ξέρω απάντηση. για ποιο λόγο. Δεν, έχεις... Ήταν, ε, δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm -hmm. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δε, δε, δεν έχω απάντηση αυτό το ερώτημα. Και εγώ θέτω συνέχεια αυτό το ερώτημα. Δεν ξέρω. Δεν, δεν έχω κάποια mm -hmm. συγκεκριμένη mm -hmm. απάντηση. Να σου πω. Ε, εκτός, αυτό το έργο ολοκληρώθηκε. Έχει πάρει πια το δρόμο του. Είναι άμεσα προσβάσιμη η εγκυκλοπαίδεια σε όποιον θέλει να έχει τι πληροφορίε mm -hmm. τη εγκυκλοπαίδεια. Ε, ποιο έτσι είναι το επόμενο σου βήμα, ο επόμενος σου το στόχος Το επόμενο βήμα τώρα είναι μια συζήτηση που κάνουμε με έναν, με έναν εκδοτικό ομίλο Σε μια συνεργασία να βγάλουμε από κοινού κάποια βιβλία που αφορούν ε, πάλι σε σχέση με την ελληνική γραμματεία Πάλι σε σχέση με την, με την παράδοση των Ελλήνων έτσι, Δεν θα πω πολλά πράγματα ακόμα γιατί δεν έχουμε κλείσει Mm -hmm. Σε σχέση με την ελληνική μας γραμματεία, κάποια πράγματα, μια συνεργασία με κάποιους συναδέρφους. Μάλιστα. Αυτό, αυτό, παλεύουμε τώρα, να τελειώσουμε ένα, έτσι, ένα στόχος. Ωραία. Να προσπαθούμε να τελειώσουμε άμεσα, άμεσο στόχος, σε έντυπη μορφή, αλλά και πάλι πι πιστεύω ότι θεωρώ ότι οφείλουμε η νέα γενιά εκδοτών να... Να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή, δηλαδή το πιστεύω πολύ έντονα αυτό, mm -hmm, mm -hmm. ότι οφείλουμε να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή γιατί το... θεωρώ ότι πλέον το μέλλον είναι ψηφιακή εποχή. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, να σε ρωτήσω τώρα μια σχέση και στα εκδοτικά πράγματα, πώς πάνε γενικώς, πώς πάει ο χώρος του βιβλίου τάλο; Κοίταξε, ο χώρο του βιβλίου, <κοί> θα σου πω, το 10 που ξεκίνησε η κρίση... Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Ε, κάτι για να γελάσουμε. Εγώ το μεγάλο εκδοτικό έτσι, άνοιγμα στον χώρο των εκδόσεων το έκανα όταν έβγαλαμε το επίτομο του ηλίου. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο, τέλος πάντων. Από... Είναι, ένα... είναι το επίτομο. Όποιο καταλαβαίνει την έννοια του επιτόμου, είναι ο Ιωάννη Πασάς τότε είχε βγάλει το επίτομο του ηλίου, δηλαδή κάποια λήματα τραβή... πάρει κάποια λίματα από τους... Από την εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου και είχαμε φτιάξει μια μικρή, να το πούμε έτσι, εγκυκλοπαίδεια. Ένα πάνθισμα. Ένα πάνθισμα, Ένα... δηλαδή. Του... Ένα πάνθισμα, μπράβο. Ωραία. Το είχαμε βγάλει την ημέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο. Τότε μου βγήκε. Το 10 εκεί, τέλο 9, αρχέ 10 εκεί. Λοιπόν, ε, στο ε, ε, χώρο τώρα του βιβλίου έχει πέσει γύρω στο 1 τρίτο η αγορά του. Η αγορά του είναι στο 1 τρίτο. Εγώ ω νέο, ω εκδότη νέο, τέλο πάντων, είμαι από το. Επαγγελματικά, από 23 χρονών είμαι εκδότη. Είμαι τώρα 38, δεν θεωρώ πλέον νεό. Το παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Ε, κάνουμε τα πάντα, ε, θεωρούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι. Οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν βιβλία, και εμεί αγοράζουμε βιβλία, και εγώ είμαι καταναλωτή βιβλίων. Και κοιτάμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τις τιμέ των βιβλίων για να μπορούμε να υπάρχει και κατανάλωση. Με την έννοια τη κατανάλωση με την αρνητική έννοια της κατανάλωση. Για να μπορεί Είτε, ο, ο, ο κόσμος να αγοράζει βιβλία. να μπορεί ο κόσμος να χωράζει βιβλία. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας άνθρωπος δουλεύει και παίρνει 400 ευρώ και θέλει να διαβάσει, ένα βιβλίο κοστίζει μόνο εκτύπωση του, κοστίζει πάντα να τους 5 ευρώ ή 6 ευρώ. Και έχει πνευματικά δικαιώματα επάνω, προφανώς. Ε, έχει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κόστος όλη και στη διανομή και σε όλο αυτό. Δυστυχώς, τα άλλο, η εποχή που ζούμε με την κρίση, με την αφραγιά που επικρατεί με τα χίλια δύο προβλήματα, με το να κυνηγάς μεροδούλη, μεροφάει το μεροκάματο, τελικά έφτασε, ας πούμε, το βιβλίο να θεωρείται ένα είδος πολυτελείας. Δεν είναι στην πρώτη σου προτεραιότητα. Κι όμως, όμως, το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν, θεωρώ ότι αυτό το ένα τρίτο των ανθρώπων... Εμ... Μα αλλήμωνα, άμα δεν υπήρχε και αυτό. Αλλήμωνα. Ναι. Και, και, και, και με, με μεγάλη δόση ρατισμού και δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αναγνωστών. Υπάρχει η πλέμπα, που mm -hmm. ακόμα εκδοτικά στην πλέμπα δεν έχω, δεν έχω ε, ε, αναφερθεί ως εκδότη. Μπορεί να αναφερθώ στο μέλλον, γιατί δεν θέλω να το πέσω Είναι αυτοί που διαβάζουν τα βιβλία, τα βιβλία μιας χρήση που λέω, ε, πλέμπας, ε, ε, Όποιο καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ναι, τι εννοεί. Ναι, ναι. πλέ, Τη πλέμπα είναι αυτά τα βιβλία που είναι για πέταμα αυτά που ταιριάζουν μαζί με τα και κτλ. Περιέροτο κτλ. Και υπάρχουν και τα, τα, τα, και και τα βιβλία τα ερευνητικά. Στα βιβλία τα ερευνητικά, τα οποία πιο πολύ αναφέρομαι, αναφέρομαι ω εκδότη και οι συγγραφεί μου, ε, υπάρχει ένα αγοραστικό κοινό το οποίο είναι μόνιμο. Και από τα μηνύματα που παίρνουμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτυωσής είναι από παιδιά νέα και αυτό είναι το ευχάριστο mm -hmm. και είναι... παιδιά από το εξωτερικό δηλαδή έχουμε παραγγελίε από παιδιά τα οποία είναι στο εξωτερικό Κοίτα, Γερμανία Σουηδία, Αμερική Σαφώς ε, Τάλο εδώ θα με βρει λίγο λίγο έτσι αντίθετη με ποια έννοια, ότι σαφώς υπάρχουν mm. βιβλία που είναι καλά και βιβλία που είναι κακά θεωρώ όμω ότι Πρέπει να υπάρχουν όλα. Δηλαδή, δεν αν... δεν είπαμε δεν είπα, δεν είπα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όλα, αλλά ε, τώρα κάτω ψέματα, όταν ένα βιβλίο είναι... είναι <συμή> ναι, μιλάς για είναι... χαζομυθοστροήματα, ας πούμε, ναι, love story και τέτοια. Αυτό, ναι, ναι αυτά, αυτό το περιεχόμενο. Ωραία, εντάξει. Δεν τα κρίνω. Και δεν, στην θα, παραλία και, καλά είναι, <συμή> από το να μην διαβάζεις καθόλου... Καλύτερα που λένε εδώ και στην Κρήτη, καλιά να τα διαβάζεις και αυτά, τουλάχιστον να μην ξεχάσεις και την ελληνική γλώσσα όπως αυτή, ας πούμε, γράφεται σε τέτοιου είδους βιβλία. Αλλά... Τάξε, τάξε μην μη, μη, μη λέω πολλά, γιατί μπο, μπορεί να τα εγκλώσω κι εγώ, συγκλώτη. Γιατί... <laughs> ναι, μην λέω πολλά. Τέλος, μη πάντων, η αλήθεια πολλά. είναι ότι η προσπάθειά σου και ο στόχος σου είναι να μείνει στην γραμματεία την ελληνική, να μείνεις και να προωθήσεις ε, γνώση που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα ε, και να υπάρχουν έτσι άνθρωποι σαν και σένα που να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, σε αυτή την προσπάθεια. Να μην χαθεί αυτή η γνώση που με, με χίλιους δυο κόπους ας πούμε, κατέκτησαν κάποιοι οι άνθρωποι και που για ναι, κάποιου ναι, ναι. λόγους ήταν κρυμμένοι, ξέρω εγώ, συνέβησαν διάφορα κτλ, κτλ. Με αυτή την έννοια, ναι, χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι σαν και εσένα, να, να παλεύουν, να, να διασώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται πολύ και το τραγούδι. Αυτό είναι. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, τ' ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε στην παρέα μας. Εύχομαι τα επόμενα σου βήματα να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία. Και Να, τα... ήμουν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα μου, επαγγελματικά είμαστε. σου και τα προσωπικά σου βήματα. Ε, θα έχει έχεις το, τώρα τον, τον αγαπητό μου Αγαπτόν Παντελήγانوλακι; Ναι, σε λίγο, σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας. Ναι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά στο κουμπαρούλι μας. Μου <laughs> Θα του τα μεταφέρω. Θα, ελπίζω ότι σε ακούω. Θα τον τώρα. ακούσω, θα τον ακούσω, θα Εγινε. Τάλως, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Φιλιά μου από Κρήτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. εγώ χάρηκα. ya χαρά. Ve que και lo trabaje, eres motivación. Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando bajo downtown. Te pido que se quede ahí en viciado. Με ρίσκει, baby, suelo interesado. Si quieres, βέβαια, quédate a otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en viciado. Le digo, oh, mami, estoy interesado. Si quiere, yo το <Το> είμαστε και είμαστε στον αλμπέτο 14 <Το> Ακούτε την εκπομπή του καιρού το διάδουνά την παπαμήτσο και εδώ τα είπαμε με τον τάλο του φουράκι και την εγκυκλοπαίδια του ήλιου <Το> Σε, σελέρα, Σε λίγα λεπτά ακολουθεί ο αγαπημένο σα και μα παντελεί για ουλάκι. <Το> A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí inviciao Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí inviciao από τους blue για να σηκωθούμε λοιπόν από καναπέδες, ξαπλώστρες, κρεβάτια και τα σχετικά tell, confess, doing... και φυσικά δεν εννοώ να σηκώσουμε το σώμα μας ε? πρέπει να σηκώσουμε και το μυαλούδάκι μας λίγο όλοι μας και μια καλή ευκαιρία για να σικοθύελτω σαγούγιον και λίγο το μιαλούδάκι μας μας εδώθημε πριν από λίγο εγκυκλοπεδία του Ήλιου εκδόσεις ταλοσφί μια συνδρομή 50 ευρώ μόνο για 5 χρόνια και έχουμε πρόσβαση σε πολύ Όμορφε και σπάνιε γνώσει. You're on the stand with your back against the wall. Nowhere to run, and nobody you can call. Oh no. I just can't wait. Now the case is open wide. You try to pray for the jury. Side. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things you used to do. You don't know this cat. I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The, the decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to, to, to push my order. And you know that you overstepped the border. Uh huh. One for the money and the free rise. It's two for the lie that you did not arise. We yeah. do yeah. yeah. Όχι, όχι, δεν έφυγα, εδώ είμαι. Ακούτε Αλμπέντο 14, είμαστε ζωντανά, βράδυ Δευτέρας. Hey. Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, έτσι ρυθμικά τα τραγούδια απόψε, μελωδικά θα έλεγα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Παντελής ο Γιαννουλάκης, σας το έχω πει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και αυτό επίσης σας το έχω πει. <ΣΣΠΣ> ο Παντελής ο Γιαννουλάκης, όπως τον γνωρίζετε, τον γνωρίζετε περισσότεροι από σας είναι αστήρευτος. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για διάφορα θέματα, θέματα που αγαπάμε και αγαπάτε, εναλλακτικού, μυστηρίου, ανεξήγητου, αν υπάρχει ανεξήγητο πια... Όλα αυτά τα strange θέματα. στη σκιά όλων αυτών των γεγονότων που συνέβησαν στην Αλβανία με την εκτέλεση Κατσίφα η αλήθεια είναι ότι έτσι λίγο μας έχουν μαυρίσει την ψυχή αυτά που συνέβησαν με, με, με, με. εμείς όμως το παλεύουμε εδώ να δραπετεύσουμε όσο μπορούμε με, με, με. και πόσο χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δραπετεύουν Που λένε το δικό τους όχι, σε ό,τι συμβαίνει και σε ό,τι ζουν καθημερινά γύρω τους. To... <Και> που κρατάνε το χαμογελό τους, που κρατάνε το μυαλό τους ανοιχτό, τα μάτια τους ανοιχτά, όπως επίσης και τα αυτιά τους. Hey. <Και, και κυρίως που κρατάνε το κεφάλι ψηλά. Και επειδή γύρω μου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι όπως είστε και εσείς φίλοι ακροατές του Αλμπέντο 14 Όσο να είναι την παίρνουμε την ανάσα μας διαπιστώνοντας κάθε μέρα πως ναι Είμαστε αρκετοί, είμαστε πολλοί και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά <Τι> Ο Αλμπέντο 14, ούτως ή άλλως κάνει τη διαφορά και αυτό το έχετε διαπιστώσει και εσείς. Το διαπιστώνουμε και εμείς που εργαζόμαστε και προσπαθούμε από αυτό το μετερίζει. Right, no involved, Άλλος ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Παντελής Ογιανουλάκης που σε λίγο θα είναι κοντά μας και άλλοι αναζητητές του χώρου ε, που ο καθένα από το δικό του μετερίζει προσπαθεί και αγωνίζεται να κρατήσει όσο το δυνατόν σε πιο ψηλά επίπεδα τη γνώση και την αγάπη αν θέλετε για την αναζήτηση. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me, when I say it only happened once, mm -hmm. I tried, I tried, but you'll never see that, you're the Was it really just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going? Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν αρέσει σε πολλούς η μουσική που βάζω απόψε. Τι να κάνουμε τώρα. Προσπαθώ να καλύψω όλα τα γούστα και τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτό το είδος μουσική μουσικής και τους ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική της δεκαετίας του 70-80 της ηλικίας μου, ξέρετε τώρα που είστε όλοι εσείς, κάποιοι από σας και του ανθρώπου που αγαπάνε το ελληνικό ρεπερτόριο, και του ανθρώπου που αγαπάνε ρέμο και ρουβά. Όλου προσπαθώ να σα ικανοποιήσω. Μα και εσεί δεν μου δίνετε κάτι τέλο πάντων. Όλο παράπονα μου κάνετε για τη μουσική. Δεν πειράζει, είναι εδώ ο Παντελή Ο Γιαννουλάκη και θα ακούσουμε Παντελή Γιαννουλάκη. Τον ζητάγατε συνέχεια. Θέλατε να παίζει η εκπομπή που είχε συμμετάσχει πριν κάποιου μήνε σε επανάληψη. Έπαιξε αρκετέ φορέ. Ο Καρποδίνη συνέβαζε και την ξανάβαζε και χτυπάγανε οι ακροματικότητε κόκκκινο. Παντελή, εντάξει, το ξέρεις αυτό τώρα. Ε? Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πάλι στον αέρα. Είμαστε αερόβιοι. Είμαστε... Αερόβιοι. Και για να και. Υπάρχουν... και... υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι: οι αερόβιοι και οι αναερόβιοι. Ναι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι λειτουργούν πολύ αεροπορικά, α το πούμε έτσι, mm -hmm. και οι άλλοι που είναι πιο προσγειωμένοι. Εμεί ναι. είμαστε στους αεροπόρου. Και για να θυμηθώ και, τον... αέρα, και να θυμηθώ τον αγαπημένο το πολύ αέρα μαζί. Και να θυμηθώ και έτσι και τον αγαπημένο μας, τον αγαπημένο σου καταρχήν, το Γιάννη Φουράκι, είμαστε και λίγο θεροβάμονε. Για να χρησιμοποιήσω Πρέπει. και μια κουβέντα που έλεγε συνέχεια τουλάχιστον στι εκπομπές yeah. και στι παρέσει που κάναμε στην Αθήνα όταν ζούσε. Λοιπόν, λοιπόν για ναι, να συνδέσουμε. ένα αληθινό, αλληχηνό εθλοβάλλη. και. Είναι πάντα μέσα, μέσα στη μνήμη τη δική μου και όλων των, των φίλων του, των αγαπητών του, των δικών του ανθρώπων. Τον θυμόμαστε συνεχώ. Έτσι, έτσι. Βρει αιώνια εκεί που είναι από τη μία και από την άλλη μέσα στην μνήμη μας. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι για να κάνουμε έτσι και μια μικρή σύνδεση ε, με όλα αυτά που μα είπε ο Τάλο Φουράκης. Δεν ξέρω αν ήσουν έτσι συνεδεμένο και άκουγε στη συνέντευξη. Μα μίλησε λίγο για την εγκυκλοπαίδια του Ήλιου και την προσπάθεια που ολοκλήρωσε να ψηφιοποιήσει την εγκυκλοπαίδεια αυτή ε, δεν θέλησε να αναφερθεί όχι δεν θέλησε ε, προτίμησε να μην το κάνει τώρα από ό,τι κατάλαβα τώρα εγώ με τα λεγόμενά του ε, δεν θέλησε λοιπόν να σχολιάσει το γεγονός ότι αυτή η γνώση που εμπεριέχει η συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια παρέμεινε κρυφή όταν λοιπόν του ρώτησα τους λόγους για τους οποίου έμεινε κρυφή με ποια έννοια. Ότι αυτή η εγκυκλοπαίδεια δεν επανεκδόθηκε, δεν, δεν, δηλαδή για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να τη βρει, δεν μπορούσε να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτή. Όταν λοιπόν τον ρώτησα του λόγου, αν αυτή η γνώση που εμπεριέχει η εγκυκλοπαίδεια αυτή και αυτέ οι πληροφορίε παρέμειναν εσκεμένα κρυφέ, δεν θέλει να το σχολιάσει. Ε, εσύ ξέρω ότι δεν μασά τα λόγια σου. Θέλω λοιπόν να μου μιλήσει λίγο για αυτή την εγκυκλοπαίδεια. Το εγώ, πάλι, σαν... Μα το ξέρω, Μπα, γι' αυτό και σε ρωτώ. Να γι' αυτό και σε Θέλω να σημήσω και σε σένα και στους φίλου που μας ακούνε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, του σύμπαντο, όσο μας αφορά είναι η γνώση. Μπροστά στη γνώση δεν μετράνε είτε θυρημικά όπλα, είτε στρατεί ολόκληροι, πιο δυνατή άνθρωποι του κόσμου. Η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο... Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης, το οποίο υπάρχει στον κόσμο, είναι μυστικό. Είναι αποκριμένο, είναι απαγορευμένο, είναι για λίγους. Γιατί όποιο έχει γνώση, έχει δυναμή. Φανταστείτε τώρα λοιπόν, μια καταπληκτική συγκέντρωση γνώσεων, όπως είναι για παράδειγμα, μια τριαντάτομη κυκλοπέδεια, από έναν μύστη, όπως ήταν ο Πασάρ και ε, βοηθούμενος από ένα σωρό ερευνητές, καθηγητέ, ακαδημαϊκούς κλπ. Ε, είναι λοιπόν μια τεράστια συγκέντρωση γνώσης και μάλιστα γνώση η οποία δεν ήταν από τότε ακόμα και μέχρι σήμερα συμβατή 100% με το σύστημα. Λέει μέσα δηλαδή πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα ιστορικά πράγματα για παράδειγμα τα οποία εμείς θα μαθαίνουμε διαστρεβλωμένα. Για διάφορα συμφέροντα. Έχει ε, αποδεικνύει ε, τοποθετήσει, ε, θέσει, θεωρίε, με πάρα πολλά επιχειρήματα και με πάρα πολλέ αποδείξει, που ε, αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή διάφορου πραγμένου ανθρώπου, που σου πούνε ε, αυτό είναι μια θεωρία αμφιλεγόμενη. Ενώ στην γενικολογία του Ιλίου υπάρχει κατατεθειμένη αυτό που αυτό ονομάζει θεωρία αμφιλεγόμενη, με όλα τα επιχειρήματα και με όλε τι αποδείξει. Γιατί <ΡΟΤ> η θεωρία αυτή έχει ορθεί. Πολλά τέτοια πράγματα. Και πολλά επίση τα οποία αφορούν ε, κατά τέταση ε, των ελληνισμών. Ε, να φέρω μόνο ένα μικρό χαρακτηριστικό παράδειγμα από, α, από αυτό που είπα τώρα. Ε, αποδεικνύεται για παράδειγμα μέσα στην Εκκληροπέρα του Βιλίου με πολύ μεγάλη, μεγάλο εύρωση σήμερα, επιχειρήματα, θέσεις, δοκουμέντα κλπ. Ότι δεν ισχύει για παράδειγμα η ιστορία της ιδοευρωπαϊκής καταγωγής των ελληνικών. Δηλαδή όλο αυτό το περί Ινδοευρωπαϊσμού. Ε, δηλαδή η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, γιατί και αυτό μια θεωρία είναι, καταρρίπτεται στην ηλικροπέδεια της Ινδοευρωπαϊσμούς. Επίσης, ε, τα, ε, παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, παράδειγμα, ότι ο Όμηρος είναι αρχαιότερος του 700 όπω λένε το Royal Society, οι Άγγελοι. Ε, και άλλα τέτοια πολλά Τα οποία ε, καταλαβαίνετε ότι όταν αυτά αγγίζουν ε, γραμμές Τις οποίες εδώ ε, και πάρα πολλά χρόνια ακολουθούν ε, τα κανάλια της γνώσης το, Του mainstream ε, όποτε χτέμπονται στην την καθημερινότητά μας Είναι μια ενόχληση ο ήλιος, να λέει τέτοια πράγματα τόσα του κουπέντα και γραμμένα από τόσο έγκυρους και ε, ε, τόσο ανθρώπους. Άρα, ε, άρα το έργο του Τάλου ήταν ήτανε αρκετά δύσκολο, φαντάζομαι, εντάξει, γιατί και ο Τάλος είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι το δυνατό και ισχυρό, αν θέλει εκδοτικό χαρτί, με την έννοια των κεφαλαίων, λέω, αφενός, των χρηματικών κεφαλαίων, Αφενό αφετέρου, ε, όταν μου λες ότι... Ε, εμπεριέχονται τέτοιες πληροφορίες και τέτοια στοιχεία σε μια εγκυκλοπαίδεια η οποία yeah. τελικά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λες εσκεμένα έτσι ρίχνανε στη yeah, γωνιά ας πούμε τώρα είναι ένα κομμάτι της Σωστά, εγκυκλοπαίδη, ένα κομμάτι υπάρχουν Είναι μια εγκυκλοπαίδεια η οποία είναι η καλύτερη που ξέρουμε ε, τα ελληνικά ε, Δεν ξέρω δηλαδή δεν είμαι τόσο, τέλος πάντων, για να τη συγκρίνω με την ε, φημισμένα καλύτερη εγκυκλοπίδα του κόσμου που είναι η Βριτάνικα. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, αλλά είναι η δική μας Βριτάνικα. Μάλιστα. Ο ήλιο. Μάλιστα. Ε, είναι δηλαδή ιδιαίτερο πράγμα. Δεν θα μην δω ότι συγκρίνεται με κάτι. Είναι, είναι η πιο πλήρης, η πιο καταπληκτική, η πιο εμβασιμένη. Τα λύματά τη δεν είναι απλά τυπικά. Είναι εμβασιμένα. Δηλαδή το κάθε... Εγώ που ασχολούμαι χρόνια πολλά με τι εκδόσει, με τα βιβλία, με τα περιοδικά, με την αρτογραφία κλπ. Τα λίμματα τη είναι ολοκληρωμένα άρθρα προ δημοσίευση σε ένα βιβλίο ή σε ένα περιοδικό. Δεν είναι ένα λιματάκι δηλαδή. Είναι βασιμένα. Είναι Κάθε άρθρο είναι μια μικρή μελέτη. Κάθε λίμμα. Κάθε λίμμα είναι ένα άρθρο και κάθε άρθρο είναι μια μικρή μελέτη. Βαθιμένη mm. και πολλέ φορέ και μεγάλη μελέτη. Mm. Οπότε ε, ε, έχει λοιπόν καταπληκτικέ γνώσει. επειδή είναι και πρωτοεκδότηκε το τέλη τη δεκαετία του 40 το 50 αν δεν απατώνω Κάπου εκεί, θα... ναι, 49-50 κάπου εκεί, ναι ε, ε, Προέρχεται και από μια εποχή που... Ε, κατάθεση, α πούμε, των μελετών κλπ. Είναι πολύ λεπτομερής, είναι πολύ χρησιμοποιή στοιχεία τα οποία προέρχονται από βιβλία, από βιβλιογραφίες οι οποίες δεν είναι πια διαθέσιμες, δηλαδή Κάποιο για να κάνει μια μελέτη χρησιμοποιεί για παράδειγμα μια βιβλιογραφία. Οπότε mm -hmm. εσύ, εσύ παραπέμπεσαι διαβάζοντα με τη μελέτη ότι γι αυτό έχει χρησιμοποιήσει την άλλη βιβλιογραφία, μα θέλει να μάθει περισσότερα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, το αντίστοιχο στην ογκοπέδεια του ηλίου χρησιμοποιούνται βιβλιογραφίες, οι οποίες δεν είναι πλέον διαθέσιμε. Mm -hmm. Οπότε αυτό το κάνει διπλά πιο σπάνιο το πράγμα, καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι τα λεγόμενα references, οι προεκτάσει δηλαδή για Οι αναφορές του κάθε, κάθε ε, λίμματος. Μιλάμε λοιπόν για ένα διαμάντι. Έτσι όπω μιλάμε έτσι, για ένα διαμάντι. Ένα είναι, είναι ένας ένα τριαντάτομος τριαντάτομος, ε, ο οποίος είναι σούπερ φτάνιος. Ε, πώς το λένε, το να ζητούν τόσα χρόνια όλοι, ειδικά οι ερευνητές, οι μελεκτητές, να έχουν ένα σετ τη κυκλοπαίδας του ηλίου, ε, ε, είναι, βρίσκεται βέβαια άμα το ψάξει, αλλά το πρόβλημα ήταν πάντοτε ότι δεν μπορούσε. Πολύ να πολύ να βρει όλου του τόμου. Και όλου του τόμου και να έχει ρε παιδί μια άμεση πρόσβαση. Το σημαντικότερο όμω στην mm. ηλεκτρονική τη έκδοση που κάνει ο Τάλο είναι πολύ μεγάλη. Φαντάζομαι τι δουλειά χρειάστηκε τώρα για να ψηφιοποιηθεί. Ε, είναι mm -hmm. μια 30τομη κυκλοπαίδια πυκνογραμμένη ε, Το καταπληκτικό στην ηλεκτρονική έκδοση είναι η αναζήτηση να ότι δηλαδή μπορεί με διάφορου τρόπου να αναζητήσει όχι μόνο τα λύματα, αλλά και τι αναφορέ τι ίδιε που έχουν όλα τα λύματα. Δηλαδή, μπορεί να βάλει για παράδειγμα την αναζήτηση παντελή, α πούμε, και να σου βγάλει μια στιγμή γκροτώντα τα φέρει τη λέξη παντελή. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει με την NDP έξαση. Πρέπει να αφολητήσει και εγώ κατά για να το κάνει αυτό το βρίσμα. κατάλαβα. Κατάλαβε. Οπότε γίνεται πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό μελετητικό και ερευνητικό εργαλείο ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου. Ε, και, και έχει και πολλά επίπεδα σούμε, σαν έργο και είναι πολύ ηρωικό τόλμημα από πλευράς του Βάλλου που βρίσκεται σε συνεργασία εδώ και πολύ καιρό με το Ίδρυμα Πασά, ε, ε, δηλαδή συμπεδεμένο και με την ίδια την κληρονομιά του Πασά, ο το, το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει σαν κάποιος που ενδιαφέρθηκε για το ζήτημα και βρήκε ένα τρόπο και ξέρω εγώ, είναι σε σύνδεση με το Ίδρυμα Πασιά ο Τάλλος. Mm -hmm, mm -hmm. ε, και με τι ευλογίε του Ιδρύματος έχει διέκδεσαι πόσο θέρω. Mm -hmm. Οπότε, mm -hmm. είναι σημαντικό, όπως επίσης και το εγκλοπαιδικό ε, λεξικό που έχει των δύο μεγάλων αυτών τόμων που ε, έχει εκδώσει το παρελθόν ο Τάλλος, mm -hmm, mm -hmm. το λεξικό του ηλίου. μάλιστα. Mm -hmm, mm -hmm. ε, mm -hmm. ε, Όλα αυτά είναι πολύτιμα και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να λείπουν από, από ε, κανέναν που ενδιαφέρεται για τη γνώση. Μάλιστα. Βάτε, mm. Να το έχει μέσα στο προστάσιο. Αυτά είναι τα σχόλιά μου, γιατί μου για την εκλογή. Ωραία. ωραία. Για να μείνουμε λοιπόν, λοιπόν λίγο στα δικά μα. Ε, μου είπε και με ρώταγε τι θα συζητήσουμε απόψε και, και πού θα εστιάσουμε και σου είπα ότι θα το πάμε πρίμα βίστα το θέμα. Πρίμα μαβίστα. πρίμα βίστα, ξέρω. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, ε, με αφορμή όλα αυτά που συζητάμε για την ε, κρυμμένη, αν και μένος κρυμμένη γνώση. Ε, το διαδίκτυο βοήθησε πολύ... Δεν ξέρω τελικά. Θεωρώ ότι βοήθησε πολύ στο να βγαίνουν κάποιε πληροφορίε. Θέλω να ανοίξουμε συζήτηση διαδίκτυο, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Διαπέτε. Λοιπόν, ε, τουλάχιστον εντάξει, δίνει ένα έναυσμα, βρε αδερφέ, σε κάποιου ανθρώπου ε. που μπορεί εντάξει, να μπαίνουν μέσα έτσι και να χαζεύουν. Δίνει ένα έναυσμα ε, να, να, να, να, να την ψάξει λίγο περισσότερο τη δουλειά. Θεωρείς, δηλαδή, εσύ ότι μπορεί να κινητοποιήσει. Εγώ πιστεύω ότι. Υπάρχει περίπτωση κάποιους ανθρώπους να τους κινητοποιεί το διαδίκτυο γιατί η γνώση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, δεν δίνεται με κανέναν τρόπο yeah. και αν γίνανε κάποιες προσπάθειες, γίνανε, ακούστηκαν κάποια πράγματα, φυτεύτηκαν κάποιοι σπόροι δεν ξέρω αν φύτρωσαν αλλά πάντως φυτεύτηκαν ε, από εκεί και πέρα όμως η τηλεόραση σαν τηλεόραση δεν δίνει πληροφορία. Το ραδιόφωνο, εντάξει, πέρα από κάποιες προσπάθειες που γίνονται από εδώ και από εκεί, καθο... ρομαντικές, ε, εντάξει, κάνει και αυτό κάποια δουλειά, ίσως τα διαδικτυακά να βλογήσω λίγο και τα γένια μας, μπορεί έτσι να ακούγονται κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ε, ένας αναζητητής λοιπόν ε, συνειδητά... Ε, Συνειδητή αναζητητή μπορεί να ξέρει πού πρέπει να ψάξει, όπω μιλήσαμε για την εγκυκλοπαίδεια του ήλιου, να ψάξει, να βρει, να ενημερωθεί. Ένα άνθρωπο που ζει με τα προβλήματά του, με τα αυτά του, που δεν έχει μπει σε μια διαδικασία ή κανεί δεν τον έχει κινητοποιήσει να μπει σε μια διαδικασία αναζήτηση, πιστεύει ότι από το διαδίκτυο μπορεί να, να πάρει έτσι μια αφορμή βρεαδερφέ και να την ψάξει λίγο παραπάνω τη δουλειά, ε, Όχι. Όχι, ε. <σίλωση> <σίλωση> όχι, όχι, ε, Κοίταξε να δεις. Υπερβάλλουμε λίγο με το διαδίκτυο. Να, να κάνω καταρχάς δύο εισαγωγικά σχόλια σε αυτό που συνδιαφέρει εδώ τώρα να θέλετε. Σύντομα. Ε, το ένα μου εισαγωγικό σχόλιο είναι ε, ότι ο άνθρωπος που τα έχει προφητεύσει όλα αυτά, το παρελθόν. Βλέπετε στη δεκατία του 50 και του 60 ο ε, μεγάλος διανοητής του Ο Μάρσαλ Μακλούαν ε, έχει προφύτευσε από τότε την ύπαρξη του διαδικτύου. Χαρακτήρισε μάλιστα την όλη ιστορία με την αυτή τη λέξη, τη φράση The Global Village το παγκόσμιο χωριό. Να mm -hmm. φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή, το παγκόσμιο χωριό. Έλαγε μάλιστα ο Μακλούαν, με δική του αυτή η ατάκα, The medium is the message. Το μέσο είναι το μήνυμα, δηλαδή ότι δεν έχουν απλά μηνύματα τα μέσα, όπως το παράδειγμα, τα μέσα ενημέρωση. Ναι. Αλλά το ίδιο το μέσο είναι το μήνυμα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε το διαδίκτυο, όχι για το τι μηνύματα μεταφέρει, αλλά ότι το ίδιο είναι το μήνυμα. Και το μήνυμα είναι αυτό, the global village. Δεν πρέπει να προσέχεις φράση, ότι δεν λέει the global city, ούτε the global world, ούτε the global society, λέει village, Οριό για να πει ότι όλος ο κόσμος θα γίνει ένα χωριό. Δηλαδή θα, είναι, θα έχουν όλοι πολύ μεγάλη ιδιότητα δηλαδή, μέσω της πράγματος και όπως ακριβώς το χωριό θα γίνεται μεγάλο κουστομιό ο θα ασχολείται με τις, τις πιστουργιές του άλλου θα mm -hmm. έχει και τις κότε του, θα έχει και τα καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Δηλαδή ε, θα, θα ζούμε όλοι στο ίδιο σαλόνι δηλαδή. Ας το πούμε έτσι. Το ίδιο εργασιστικό. Αυτό είναι λοιπόν σύμφωνα με την προφητεία από τότε του Μάρσα Μα ακριβώς αυτό που έχει γίνει. Κατά τη γνώμη μου, το διαδίκτυο ε, τουλάχιστον ε, το μεγάλο βαθμό που αφορά τον πολύ κόσμο είναι απλώς ένα μέρος αδιακρισία και κουτσομπολιού. Δηλαδή, αδιάκριτα να παρακολουθεί τι γίνεται γενικώς, προσωπικές επιθέσεις υποθέσει υποθέσεις του καθενός που έχει την ε, αλαζονία να τις τον τον κόσμο, από μια, και από την άλλη να κουτσουμπολεύεις, να κριτικάρεις, να κάνεις ειδικά στην Ελλάδα εδώ είναι καθημερινό εργαλείο. Το κουτσουχολιό και οι κριτικοί. Όλοι είναι δικαστές, δικάζονται τα πάντα, αποφασίζουν για του πάντε, κριτικάρουν, κράζουν, ε, ε, άλλοι λόγοι χαριακίζονται κτλ, κτλ. Είναι δηλαδή κάτι σαν ένα και λίγο κοινωνιολογικό φάρμακο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υποστέψει και η πελατεία των παιδιάτων, των ψυχεναλιτών, των... Πυριατών, των αυτό, γιατί mm -hmm. σε δίνεις το διαδίκτυο. Βέβαια το διαδίκτυο όμω σου δίνει και τη δυνατότητα παντελή και συγνώμη διακόπτω, εντάξει, να, να, να δει ας πούμε και την άλλη άποψη μια σύνδηση που μπορεί εσκεμένα, να παρουσιάζεται με κάποιο τρόπο στο μεγαλύτερο, α πούμε, μέσω στην τηλεόραση. Μιλάμε για γνώση γενικά ναι, γιατί ναι, εγώ, ναι, πούμε, ναι, από ναι, το Ευσκόλο ενώ μενα παραλίποτε που λέμε. Δηλαδή τα υπέρ του διαδικτύου είναι ευσκόλο ενώ μενα παραλίποτε. Ότι μπορεί να δει μια είδηση που δεν την πει η τηλεόραση, το ότι τέλο πάντων έχει μια ευκαιρία να κάνει περιήγηση στα πράγματα που ενδεχομένω την ενδιαφέρουν. Ότι μπορεί να βρει κάποιο άνθρωπο που θα τον έβρισκε αλλιώ, να βρει ένα προϊόν που θα τον έβρισκε αλλιώ. Αυτά τα ευσκόλο έτσι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ απλώ σχολιάζω το γεγονό ότι αν γινόταν. Φριχτά πράγματα τα οποία δεν υπήρχε διαδίκτυο και τα βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση, ο κόσμο θα είχε ε, σηκωθεί από αυτά τα φριχτά πράγματα. Γιατί δεν θα μπορούσε να εκτονωθεί. Πού να εκτονωθεί, Δεν μπορούσε να μιλήσει στην τηλεόραση. Ούτε να μιλήσει με του υπόλοιπου για αυτά που βλέπει στην τηλεόραση. Να είναι... το, το κάνει στο δρόμο. Κατάλαβα. Δηλαδή. Είναι... Μάλιστα. Δηλαδή, είναι ένα μέσο ενώ, το οποίο. Είναι... Ενώ τώρα. Ενώ τώρα έχει παρακαμφθεί αυτή η ιστορία και εκτολώνει το κόσμο στο διαδίκτυο. Δηλαδή, βλέπει μια είδηση, θυμώνει με την είδηση αυτή. Γράφει από κάτω τα σχολιά γράφει του. Γράφει ένα θυμωμένο πράγμα, γράφει και ένα δεύτερο, κάνει και δύο πώ, διαβάζει και δέκα πράγματα για αυτό που γράφουν οι άλλοι κτλ. Έλξε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Λειτουργεί βαμπειρικά λοιπόν. Λειτουργεί δηλαδή σαν υποκρουστήρα. Δηλαδή, πώ το λένε, λειτουργεί σαν κινηματογράφη. Κατάλαβα, κατάλαβα. Για την, ε, την κοινωνική. Κοινωνικό μου το σχόλιο που κάνω, όχι αναγκαστικά πολιτικό. Κατάλαβα, κατάλαβα ε, τι ναι, ναι, ε, ναι, ναι Έχει λοιπόν πολλά, πολλά μείων το, το, το διαδίκτυο τα οποία πάνε πακέτο με το σύντου όπω όλα τα μεγάλα πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή όπω ένα αεροπλάνο το οποίο σε πάει γρήγορα εκεί που θέλει, ε, αλλά ε, άμα, άμα γίνει κάτι την πάτε. Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι εδώ, με ρωτάτε. Τα μεγάλα πράγματα είναι πακέτω, έτσι πακέτο τα αρνητικά μεταθετικά. Έτσι και με το διαδίκτυο. Πολύ ωραία. Το, το, αλλά, αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε με το διαδίκτυο <κυρίζει> είναι mm -hmm. ότι δεν αλλάζει δηλαδή το μέγεθο και το εύρος των πραγμάτων που είναι το χαρακτηριστικό του διαδίκτυου δεν αλλάζει την ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι αν ένας βλάκα. να το πω έτσι ακραία mm -hmm. Να το πω ομαδά, δηλαδή, για να μιλάω πολλά. Αν ένα βλάκα είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, είναι ένα βλάκα συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. Δεν γίνεται τέξινο επειδή συνδέεται με το διαδίκτυο. Κατάλαβα. κατάλαβα. Ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο, αν συνδεθεί με το διαδίκτυο, είναι ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. Ε, ε, Κάποιο ναι. ο οποίο έχει ενδιαφέροντα στη ζωή του. Έχει λοιπόν... ενδιαφέροντα στη ζωή του πολλά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και ενδιαφέροντα, στο και αυτό. μέσα θα βρει. Όλα τα ενδιαφέροντά του και θα τα προεκτείνει κιόλα. Κάποιο ο οποίο δεν έχει ενδιαφέροντα θα είναι στο διαδίκτυο και θα μιλάει για την κοινότητα και θα ψάχνει το ρογό πορνό. Δηλαδή, εγώ δεν πω είναι κακά αυτά, απλώ λέω. Ναι, ναι, κατάλαβα, ε, κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι λοιπόν κατάλαβα, ένα δηλαδή, μέσο. Που... Δηλαδή, Όπω είμαστε παντού, έτσι είμαστε και στο διαδίκτυο. Δεν αλλάζει τίποτα που υπάρχουν όλε αυτέ οι δυνατότητε. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, όλε οι δυνατότητε του διαδικτύου υπάρχουν για του ανθρώπου οι οποίοι είναι αυτοί. Κατάλληλοι, οι δεδομένοι για να εφαρμόσουν ή να εκμεταλλευτούν τι δυνατότητε αυτέ. δεν δίνουν περισσότερε δυνατότητε σε αυτού που δεν είχαν πιο πριν ε, καμία δυνατότητα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά την άποψή μου πάντω. Είστε... Επί τη ουσία μιλάω τώρα. Τώρα <σορχή> μου <σορχή> φέρετε παραδείγματα τα οποία. Όχι, <σορχή> όχι. Έτσι, μαχαλή. Μαχαλή. Μα, Λάχιστα, μέχουμε, εντάξει, αλλά... εντάξει πάντα υπάρχουν με... οι Ναι, Μιλάμε, μιλάμε... δίνοντα μια γενική εικόνα. Σαφώ υπάρχουν και Πάντα σε υπάρχει και το άλλο πρόβλημα στο το επιτελείται το μεγαλύτερο όνειρο που είχαν ποτέ οι εξουσιαστέ του κόσμου. το οποίο προσπαθούσαν με τη τηλεόραση να το κάνουν, δεν τα καταφέραν καλά. Και οι δηλαδή δεν το έχουν κάνει πάρα πολύ καλά. Ότι ε, από τη στιγμή που θα μπει στο διαδίκτρο δηλαδή, πρώτον, παρακολουθήσει το τι κάνεις, είσαι μια στατιστική. Ε, οτιδήποτε κάνεις, συμμετέχει σε μια στατιστική η οποία ερμηνεύει τις κινήσεις του κόσμου. Και από τις ερμηνείες αυτέ. Οι τρόποι για να κυβερνηθεί ο κόσμο. Οποιαδήποτε κυβερνητική το σε εδώ, είτε Όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σαν στατιστική. Μχη, mm κατάλαβα. -hmm, mm -hmm. Φαντάσου δηλαδή, για παράδειγμα, τι δύναμη να σου φέρει ένα απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ένα σούπερ μάρκετ που έχει τι κάρτε τουλάχιστον στο για να έχει εκτό. Ξέρετε, είναι μια ολόκληρη υπηρεσία πληροφοριών έχει αυτό το σούπερ Αλλά Ανά στη στιγμή δηλαδή, μπορεί να πει, για, να, να κάνει ανακαλύψει, να πει Α, ανακαλύπτω ό,τι. Βάσει των καρτών που έχω, που ξέρω τι κινήσει των πελατών μου. Ότι για κάποιο παράξενο λόγο το Σουπλίν πουλάει τα περισσότερα ε, πωλήσει του, τι κάνει το μεσημέρι στι 3,5 ώρα κάθε Τετάρτη. Το οποίο δεν υπήρχε τρόπο να το ανακαλύψει αυτό το πράγμα, δεν είχε την ιστορία τη κάρτα. Mm -hmm. Και κατευθείαν α πούμε, διερευνεί το ζήτημα αυτό, βλέπει γιατί, έχει βρει ένα μυστικό του επαγγέλματο, το οποίο δεν το ξέρει αυτό, και λειτουργεί ανάλογα. Θέλω να σα ένα χαζό μικρό παράδειγμα. Ναι, ναι. Πατάσεις, τώρα, αν μπορεί να το κάνει αυτό και τι σημαίνει αυτό, α πούμε, σαν μια μήνυμη υπηρεσία πληροφοριών επιπελατολογίου, επ, ένα σούπερ μάρκετ, φανταστείτε τι κάνει το διαδίκτυο ολόκληρο, τι κάνει το Facebook. Επίση αυτό που θέλω να σου πω, να, Παράδειγμα, Σε... τι κάνει το YouTube, ξέρω εγώ, τι κάνει το Google. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και, και όχι μόνο αυτό. Ε, το όνειρό του λοιπόν είναι αυτό, ότι δημιουργούνται οι τάσει, τι τάσει τι βλέπουν και μπορούν. Επί τη δημιουργία του να τι καθοδηγήσουν. Δηλαδή, ότι εσύ θα καθοδηγηθεί για ποιο πράγμα θα ενδιαφερθεί. Και μάλιστα, δεν θα καθοδηγηθεί από κάποιο συγκεκριμένο για να πληγεί να πληγεί. Θα καθοδηγήσει από του υπόλοιπου που καθοδηγούνται από του υπόλοιπου, που καθοδηγούνται από του υπόλοιπου, που καθοδηγούνται από το πώ κουμαντάρουν τι τάσει οι άνθρωποι που κουμαντάρουν τα, ε, τα διάφορα ατομοίδια. Ναι, γνωστή πυραμίδα, πυραμίδα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να σε ρωτήσω. Στον, οπότε, αντίστοιχα, αντίστοιχα, είναι αυτό ένα, ένα παράδειγμα. Ε, ότι δεν αλλάζει δηλαδή. Φαντάζομαι ότι ένα άνθρωπο που οποίο ψάχνεται πολύ. Ο οποίο ερευνά πράγματα, γνωρίζει ανθρώπου για να ερευνήσει πράγματα, ε, μελετάει βιβλία, κάνει ταξίδια, κοιτάει βίντεο, σημειώνει. Κάνει ερευνή, α πούμε, ψάχνει για διάφορα πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο, παίρνοντα το διαδικτύο, συνεχίζει να είναι αυτό ο άνθρωπο. Κάνει το ίδιο αυτό πράγμα. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπο ο ψάχνοντα κάτι, θα το βάλει για παράδειγμα στο Google. Και θα κάτσει τα αποτελέσματα του Google 4,5 ώρες. Και θα, αρχίσει να κοιτά, και θα, κοιτά, θα ψάχνει την, την 42η σελίδα των αποτελεσμάτων του Google. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα δευευευεύουνε επιφανειακά για το ίδιο πράγμα, θα το βάλουν στο Google, θα του βγάλει το, το Google να τους καθοδηγήσει. Θα τους πει, κοίταξε να δεις. Βικιπέδεια. εδώ, πρώτο, Το πρώτο. Βικιπέδεια. Το τρίτο. <ΣΣ> ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν και δεν καν σελίδα. Mm -hmm. Απ' αυτό είναι το πιο δημοφιλέ. Αυτό βλέπουν όλοι, αυτό θα δω κι εγώ. Οπότε για το ίδιο θέμα, ο ένα ψάχνει και παίρνει την καθοδήγηση και, παίρνει και ε, ε, ε, υλοποιεί έτσι, το όνειρο των ε, καθοδηγητών του κόσμου, από τη μια, επειδή τέτοιο είναι και έτσι, έτσι γινόταν και με τη τηλεόραση και με τι εφημερίδε και με το σχολείο του και, και Πριν το διαδίκτυο, έτσι ήταν. Και μέσα στο διαδίκτυο πάλι το ίδιο γίνεται. Κατάω. Και ο άλλο που ψάχνεται θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να κάνει πάλι το ίδιο, να ψαχτεί πολύ περισσότερο. Κατάλαβα. Λοιπόν, δεν, δεν έχει αλλάξει κάτι δεν σημαντικό, έχει... δηλαδή, σε πιέση με αυτό. Κατανοητό, κατανοητό. Λοιπόν, Παντελή, κάνουμε ένα διάλειμμα για να αλλάξουμε και να πάρεις και εσύ νάσα, να πάρουν και οι ακροατές μας και εγώ. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα λίγων λεπτών και επανερχόμαστε με ερώτηση κοινού. <laughs> λοιπόν, <laughs> για να απαντήσουμε, εντάξει.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 Too much television watching, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the green in my eye. I'm a low-down gangster, set, tripping, banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a die What can I say? I'm 23 never will I live to see 24 the way things is going? I don't know. Tell me.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 Εδώ είμαστε στον Αλμπέντο 14, στον μεγαλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό των Απανταχού Ελλήνων με Παντελή Γιαννουλάκη απόψε, τα λέμε. Ε, να στείλω τις καλές μου στο Παντελή από τον Γιώργο Καρποδίνη που μου στέλνει εδώ στο Messenger μηνύματα. Ε, έχει στα χαιρετίσματά του και την αγάπη του Παντελή. Όπως επίση και από τον Τάλο, μου το είπε ο Τάλος. Να... Έλα, μα ακού. Ναι, Καλησπέρα σου, Γιώργο, και από μένα, τους χειρισμούς μου, τον θαυμασμό μου και την εκτίμησή μου. Ωραία. Ε, λοιπόν, σου διαβάζω κάτι που έχω βάλει στην εισαγωγική μου κάρτα στο προφίλ μου στο Facebook. Όταν υπάρχει ε. κάτι που δεν το ξέρεις, πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Σου θυμίζει κάτι? Ε, είναι μια ατάκα που έχω καρτιστεί, α πούμε, το έχω πιάξει, για να mm. προβληματίζει τον αναγνώστη. Ε, ε, αυτό το, δηλαδή, ε... αυτό, που λέει, αυτό που λέει είναι ότι αν παραδέχεσαι ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις τότε πώς συνέχεια βγαίνεις λε ότι το τάδε πράγμα δεν υπάρχει πράγμα δεν υπάρχει αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρεις πώς θεωρείς ότι δεν υπάρχει <laughs> Αυτό και εμένα με ακολουθεί και σου λέω το έχω βάλει και μάλιστα το είχα βάλει μέσα σε εισαγωγικά χωρίς το όνομά σου και κάποια στιγμή θεώρησε ότι πρέπει να μπει και αυτό. Το είχα όμως εισαγωγικά. Εντάξει, για να μην ε, παρεξηγούμε. Ε, λοιπόν, όχι, ε, κάποια έτσι, στιγμή ε, ε, συμπλήρωσα ε, και το όνομά σου. Είναι η ιστορία των ιδιών. Απορασίδω και μετά χάρουν τον <laughs> γεννή το Επίσης, θέλω να σου πω Οπότε ότι... που μεγαλώνουν και γίνουν ανεξάρτητα. Και επίση θέλω να σου πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία που το έχω πάντα εκεί μπροστά μου και το ξεφυλλίζω και στο έχω πει, Εντάξει, είναι ο Νυοπόλο σου Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο από αυτά που πρέπει να έχει μπροστά σου και όποτε φρυκάρει και είναι πολλέ οι φορέ που φρυκάρει. Αν ξέρω οποιαδήποτε σελίδα τυχαία ανοίξει, διάβασε αυτή τη σελίδα και αμέσω άσαι πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι είναι ε, ένα... Ο, ο Νυροπόλο είναι και ένα από τα αγαπημένα βιβλία από αυτά τα δουλειά που έχω γράψει ε, στην ουσία ε, έχει ένα ε, πώς το λέμε, είναι ένα αμάλγαμα από το μανισθυστιακό θα το λέγαμε από, από τον, το χασμό μου και mm -hmm. ε, παντός αλλά πάντοτε υπό, υπό την, ε, το πρίσμα της ονειροπόλης mm -hmm. κρυφός κόσμος μου λέει εδώ ένας ακροατή, ωραίο βιβλίο, έχω μια πορεία πόσος πόσο πόσο χρόνος χρειάζεται πόσο να χρόνος στο βιβλίο μου ναι, ναι. Ε, έχω μια απορία μου γράφει εδώ ένας ε, ακροατής Πόσο χρόνο χρειάζεται να εξαφανιστής, ή να ξανά εμφανιστείς ξανά από τις πύλες πέρα από το κατόφλι Ναι Δεν ξέρω αν είναι κάποια φράση, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο Για αυτό το ζήτημα που φύγει ο φίλο όπως όλα τα πράγματα έτσι και αυτό, ας πούμε, ε, πρώτα γίνεται γνωστός εμά μέσα από μια πιο popular, ας πούμε, μια pop, πιο pop εκδοχή, μια πιο ελαφριά εκδοχή, που η περίπου περίπτωση είναι το ε, ας πούμε το, ένα, δηλαδή, το, comics, science fiction, mm -hmm. ο, ένα comic επιστημονική φαντασία αυτή η ιστορία με τις πύλες, ε, αλλά αν ενδιαφερθεί κανεί πολύ περισσότερο, ε, το πράξεις περισσότερο το ζήτημα ε, θα δει ότι αυτή η ιστορία με τα πόρταλ με τις πίνες που δημιουργούν αλλού ξεκινάμε από μέσα ε, δηλαδή η πύλη για αλλού είναι μέσα μας ακριβώς επειδή δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο τι γίνεται με την πραγματικότητα Δηλαδή το μέσα είναι έξω, το έξω είναι μέσα ό,τι είναι μέσα αμπέρδεμα. είναι και έξω ναι, ακούμε διάφορα δηλαδή, <laughs> δηλαδή, δηλαδή, ναι. τι συμβαίνει, παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα τα οποία παρακολουθούμε γύρω μας είναι αποτέλεσμα τη εγκεφαλική μα επεξεργασία, του πνευματό μα. Υπάρχουν στα λύκια όπω θα παρακολουθήσουμε. Είναι το έξω μα, το μέσα μα. Αντίστοιχα, τα πράγματα που υποτίθεται γίνονται έξω μα δεν μα επηρεάζουν συνέχεια μέσα μα. Έτσι, αυτό πάλι το έξω μα είναι μέσα μα. Αυτό εδώ καταδεικνύει ότι ε, μια έξοδος από την πραγματικότητα προποθέτει μια έξοδο από μέσα. Πρέπει δηλαδή πρώτα να περάσουμε αυτέ τι πύλε που ονειρεύεται ο φίλο, πρέπει να μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μα. Πρέπει να μπορούμε να αποδράσουμε από τον εαυτό μα πρώτα. Για να μα αφήσει ο κόσμο να αποδράσουμε, διότι ο κόσμο είναι ο εαυτό μα. Και η απόδραση αυτή από πονάει να παραμένουμε ε. μέσα από εμά. Συμφωνώ. Α αυτή η απόδραση βέβαια από το μέσα μα, ε ε νομίζω ότι περιέχει και πόνο, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω ότι αυτό που μα κρατάει εγκλωβισμένους είναι σαν να είναι μια λυσίδα με καρφιά που θες να την αφήσεις και όσο την αφήνεις, αυτά τα καρφιά σε καρφώνουν ας πούμε, και πονάς. Κάπως έτσι πιστεύω ότι είναι όλη αυτή η διαδικασία, η οποία είναι μια πνευματική, σκληρή εργασία. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοίταξε. Αυτό, αυτό είναι πλέον όπως το νιώθει ο καθένας. Όπως είμαστε βλέπουμε τον κόσμο. Αν είσαι χαρούμενος, τα βλέπεις τα πάντα χαρούμενα. Αν είσαι στεναχωρημένο τα πάντα τα βλέπεις στεναχωρητικά. Αν είσαι ερωτευμένο, ο κόσμος είναι υπέροχο. Αν είσαι πολύ ερωτευμένο, ο κόσμο είναι γεμάτο αγωνία και ε, προδοκίες. Ε, αν ε, σου λείπει κάτι, το βλέπεις παντού. Ε, Έτσι, μόνοι ε, ε, μα δημιουργούμε, το πρώτο πει ο Τζον Μίλτον, αυτό το Paradise Lost, ότι κάθε άνθρωπο φτιάχνει τη δική του κόλαση και το δικό του παράδειγμα. Και αυτή τη φυλακή του κόσμου είναι τόσο ισχυρή, επειδή αυτοί που τη φτιάχνουν, φτιάχνουν ή τη φτιάξανε κάποτε με τέτοιο τρόπο, ώστε να τη δημιουργούμε από μόνοι μα μέσα μα. Είμαστε εκεί δηλαδή οι φυλακισμένοι που τα κελιά μα είναι ορθάνιστα αλλά εμεί δεν ξέρουμε τίποτα άλλο πέρα από το κελί μας. Και μάλιστα και ένα σύνδρομο αυτό, ετοιμάζοντα το λέγεται, πω υπάρχει το σύνδρομο του Σοκχόλμη. Ε, Κάπω έτσι λέγεται, για αυτό τώρα μου διαφεύγει το όνομα του. Είναι το <Στ' Στ'> Είναι το σύνδρομο του πολυετούς φυλακισμένου. Κάποιο ο οποίο μένει στη φυλακή, ορίζει να στη φυλακή ε, πάρα πολλά χρόνια, συνηθίζει με στη φυλακή και μετά δεν θέλει να φύγει από τη φυλακή. Τον να του λέει εντάξει, και στην ποινή σου, φύγει Και αυτός ε, καταλαβαίνει ότι θα βγει σε έναν άγνωστο κόσμο, μεγάλο, ξένο, που ε, ε, δεν το ξέρει. Ενώ η φυλακή έχει μάθει εδώ τα κόλπα, έχει το κελάκι του, έχει το τα φυλαράκια του, είναι, είναι, ξέρει που πατάει, που βρίσκεται. Τεχνικά θα βγει στο άγνωστο έξω στη φυλακή και οι περισσότεροι από αυτούς τους φυλακισμένους, όχι αυτούς που είναι λίγο φυλακισμένοι, αυτούς που είναι πολλά χρόνια στη φυλακή, δεν το βλέπουν και με τόσο καλό μάτι να φύγουν στη φυλακή. Ε, ψυχολογικά εννοώ, αυτούς δεν θέλουν μια άτοση στην ελευθερία τους. Για την ψυχολογία του μιλάω. Ωραία. Ε. Κύριε ε. Γιαννουλάκη, εδώ βοηθήστε μας να αποδράσουμε. Ε. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε μια φίλη ακροάτρια εδώ καλείσαι λοιπόν τώρα να δώσεις καθοριστικές αθλησίες. αυτή την εποχή, σύντομο χρονικό διάστημα, εκδίδεται το νέο μου βιβλίο, το οποίο έχει το τίτλο «Εγκυρίδιο απόδρασης από την καθημερινή παραγωγότητα», όπου είναι ένας οδηγό απόδραση. Ακριβώς αυτό... Από συγχρονικότητα τώρα δεν είναι... Ναι, πραγματικά, είναι... πράγμα είναι σχόλιο ε, ακροάτριας αυτό, δεν το... Ε, να, σου ε, διάβασα, ε, βασιλικής έτσι, από, από τη βασιλικής κιόλας. Από χρονικότητα τώρα, από, γιατί δεν μου αρέσει η λεξιδίσταση, ε, από συγχρονικότητα φύγει ε, ακριβώς αυτό το θέμα που φύγει το βιβλίο μου. Δηλαδή έχω έτσι να το βιβλίο για αυτό το πράγμα και καλό να το διαβάσει, που εκεί ε, έχω όλο μου τον... Εκδοθεί. Και, έχει εκδοθεί. Αλλά και όλες τις μεθοδολογίες τις προτείνω. Ωραία. Έχει εκδοθεί. RPG. Αυτό ή είναι υποέκδοση. Είναι υποέκδοση. Είναι υποέκδοση. Θα να κυκλοφορήσει σύντομα. Μάλιστα. Εγκυρίζει απόδραση από την καθαρία <έδωρο> Τέλεια. Να σε ρωτήσω. Μου γράφει ένας ακροατής. Πώς βλέπεις τεχνολογία και επιστήμη να εξελίσσονται τα επόμενα 30 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, α, εδώ τώρα κολλάει που ο φίλο κολλάει με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ε, γνώση δηλαδή. Γνώση η οποία είναι δύναμη, η οποία γνώση γίνεται ευπαρμοσμένη σε συσκευές οι οποίες γίνονται διαθέσιμες σε όλου Δηλαδή δίνεται θα να λέμε, δώρο με λίγα ευρώ τη μεγάλη, μεγάλη δύναμη σε όλου Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ονειρεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν σούπερ τεχνολογίε που θα μα απελευθερώσουν από τα πάντα και θα είμαστε σύμφωνα με τι τεχνολογίε, θα κάνουμε θαύματα κτλ. Ε, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, δεν θα το περιμένουμε. Διότι αυτό το πράγμα, αν το έχουν οι λίγοι, κυβερνάνε του υπόλοιπου. Αν το έχουν όλοι, δεν μπορούν να κυβερνηθούν. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ε, τη δεκαετία του 1980, ακούσαμε για πρώτη φορά για το virtual reality, για την εικονική πραγματικότητα. Ξέραμε τα πάντα για τις κάσκες του virtual reality, για τις μάσκες του virtual reality, για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το virtual reality, για τη φιλοσοφία μέσα το virtual reality, για όλα τα πράγματα που θα αλλάξει ε, στη λίπδιν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας στο virtual reality και περιμέναμε από τη δεκαετία του 80 να μας κάνουν διαθέσιμο το virtual reality. Δεν το κάναμε. Και ξαφνικά κάνουμε προεκπλήξεις που μετά από 30-40 χρόνια έρχονται και αρχίζουν τώρα τελευταία και εμφανίζονται στις σχεδές virtual reality. Ποιο mm. ήταν το πράγμα το οποίο, α πούμε για παράδειγμα, περιμέναμε mm. και πάλι όμως δεν γίνεται αυτό το οποίο πε περιμέναμε. Mm. Τι περιμέναμε για παράδειγμα το virtual reality στη το προτάσεις mm. αυτό. Ένα παράδειγμα θες. Περιμέναμε να μην χρειαστήλα να, ξα... να, να ταξιδεύουμε. Δηλαδή να είσαι εσείς στη Χαβάη. Να είμαι εγώ στη Θεσσαλονίκη και να δίνουμε ραντεβού στον Καναδά. Να ε, ε, συνδεόμαστε ε, μέσω virtual reality με, ένα, με μια virtual reality εκδοχή του Καναδά και να κάνουμε εδώ τον Θεό και να μιλάμε. Σαν να έχουμε συναντήτηση. Αυτό το πράγμα όμω, αν συμβεί, θα μιλήσουν όλε οι αεροπορικέ εταιρείε. Ε, μπορείτε να σκεφτείτε τι προεκτάσει που έχει αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα, αν αύριο το πρωί βρεθεί ένα ελιξήριο της Αθανασίας ή της τελευταία, να ζούμε πολλά χρόνια, δηλαδή τη αντίγυρας, mm -hmm. το οποίο είναι πολύ απλό να έχει βρεθεί. Είναι δύο ένζυμα, το ένζυμο Y και το ένζυμο U, τα οποία νεκρώνουν, γερνάνε δηλαδή τα κύτταρά μας. Τα κύτταρά μα ανανεώνονται συνέχεια, ώστε κάποια στιγμή είναι σαν να έχουμε ένα μηχανισμό μέσα μας, ενεργοποιητούνται αυτά τα ένζυμα και σταματούν την γερνάμε ανανεύμα. Αν βρούμε έναν τρόπο να μπλοκάρουμε τη δραστηριότητα αυτών των συμβεί, εκτό θα μα σκοτώσει κάποιο. Δεν θα, θα πεθαίνει να δούμε 30 χρόνια, 50. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να κακό περιμένουν κάποιοι να γίνει κάποτε. Γιατί αν συμβεί, τα παιδιά δεν θα κληρονομούν όμω του γονεί. Ε, κάποιο τι να γίνει με τη συντάξη, Πότε θα βγει στη συντάξη κάτι. Ε, καταρέχει ένα ολόκληρο σύστημα. Καταραίει ένα ολόκληρο σύστημα. Η συγγραφίε και τα λοιπά, τα πάντα θα Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα αλλάξει εντελώ ο κόσμο, όχι προ το συμφέρον αυτών που κυβερνούν αυτή τη στιγμή τον κόσμο ή τέλο πάντων που εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν το αφήνουμε. Όχι, δεν θα αφήσουν ποτέ και την ελεύθερη ενέργεια, ούτε θα αφήσουν ποτέ και τις πολύ high τεχνολογίε, τι οποίε περιμένουμε μέσα από τα βιβλία και από το στοχασμό των ελεύθερων διανοητών που προβλέπουν καλά μέσα από την επιστημονική φαντασία ότι θα πάμε στο διάστημα, ότι θα κάνουμε διάστημα. Παραμυθιάζεται ο κόσμο ε, ότι θα πάμε στο διάστημα, θα ταξιδέψουμε σε, άλλους, σε άλλα αστικά συστήματα, είναι ε, μέσα από τα τρίσβατα τη ανθρώπινη ψυχή να εξερευνήσει το σύμπαν. Είναι, το, είναι πολύ δυναμική η θέλησή μα, η ανθρωπότητα όλη, να εξερευνηθεί το μυστήριο και η έκπληξη. Είναι αχαλήνοτο, τεράστιο. Αχαλήνοτο. Να, να μάθουμε πού βρισκόμαστε τελικά, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί? Ε, διότι είναι επιστημονική φαντασία, είναι, είναι, στα, είναι στο επίπεδο του ονειροπόλου, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεταδίδουν την ιστορία των ιδεών, αυτή την ιδέα, μπας και γίνει κάποτε. Η πραγματικότητα δεν έχουμε καν διαστημόπλια. Δηλαδή δεν υπάρχει διαστημόπλιο αυτή τη στιγμή στο οποίο να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα και να, πούμε, και να πούνε πάμε στο άρθρο του κετάδρου, δεν υπάρχει και πράγμα. Mm -hmm. yeah, Έχουν κάτι πυραβλάκια δηλαδή που στέλνουν κάτι ρομποτάκια ε, στους πλανήτες του η Ακόμα και, ακόμα και οι, οι, οι πυραυλάκοι αυτοί που πήγαν στην Ελλήνη, τι νομίζετε ήταν, Ένα θερμοσύφωνα. Τον οποίο με το, το, το, το ξέρω, ένα α πούμε, οι άνθρωποι πήγαν με ένα θερμοσύμφωνα στην Ελλάδα και δεν ήταν πίσω. Δεν έχουμε διαθυμόπλαια. Όπω βλέπουμε στο Star Trek, α πούμε, το Enterprise. Enterprise δεν έχουμε. Ούτε πρόκειται να έχουμε αυτό. Και αν, και αν θα έχουμε, ή μπορεί και να έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, δεν θα είναι προ όφελο τη ανθρωπότητα αυτό. Θα το, θα το έχουν αυτοί που το κάναμε. Κατάλαβα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν, υπά, δεν υπάρχει κάποιο λόγος να, να είναι γνωστά αυτά, να είναι διαθέσιμα. Κανένα. Mm -hmm. Γιατί όπω είπα, η γνώση είναι δύναμη και πίσω από αυτά υπάρχουν γνώση. Και με αυτά αποκτούνται ακόμη περισσότεροι γνώσεις. Άρα ακόμη περισσότερη δύναμη. Επομένως νομίζω ότι τα πράγματα όσον αφορά την high τεχνολογία που περιμένουμε είναι απογοητευτικά. Και όχι μόνο για αυτόν τον λόγο. Αλλά και για το σύστημα που χρησιμοποιούν το στινομ, νομωτικό Χρησιμοποιούν οι εταιρείε οι οποίε κατασκευάζουν την τεχνολογία. Παίρνω ένα γρήγορο, απλό παράδειγμα. Ε, η Siemens βγάζει ένα πλυντήριο. Ε, το πλυντήριο αυτό έχει τεχνολογική δυνατότητα. Τρία. Το πλυντήριο αυτό γίνεται διάσημο. Πουλάει εκατομμύρια κομμάτια. Ε, η Siemens θησαυρίζει από το πλυντήριο αυτό. Για να το φτιάξει το πλυντήριο αυτό, η Siemens έχει κάποιου ε, τεχνικού και κάποιου επιστήμονε που δουλεύουν συνέχεια, πληρώνονται τρελά και mm -hmm. δουλεύουν συνέχεια τα εργάσεις. Αυτό το πινκίδιο κυκλοφορία. Αυτοί δουλεύουν και έχουν φτιάξει άλλα τρία μοντέλα πιο χάρη από αυτό. Αλλά οι Ζήνε όμω δεν θέλουν να τα διαθέσει. Γιατί? Διότι πουλάει ακόμα αυτό. Θα του βγάλει το ψύγι πρώτα. Όσο θα πουλάει αυτό, δεν διαθέτει τα υπόλοιπα. Έχει να φτάσει στο σημείο να αποφασίσει να, να τα κάνει έτσι ώστε να έχουν μικρό κόστο και όχι τεράστιο για να μπορούν να παίξουν σε όλο τον κόσμο άνετα. Και μέχρι να φτάσει στο σημείο να ικανοποιηθούν από το μοντέλο που έχουν έξω για να βγάλουν ένα ακόμα το οποίο. Για ποιο λόγο να βγάλουν το πιο high μοντέλο. Θα σπάσουν το πιο high μοντέλο σε τέσσερα κομμάτια. Και θα δώσουν τι δυνατότητέ του, αντί να τι δώσουν με τη μία και να πάρουν μόνο 100 ευρώ, θα τις δώσουν επί τέσσερα και θα πάρουν 400 ευρώ. Θα σου πούνε, ναι. έχω εγώ αυτό το μηχάνημα το οποίο σου ανεβάζει τι δυνατότητε από το 5 στο 10. Γιατί να σου το δώσω εγώ κατευθείαν, πάρτα 5. Θα σου δώσω ένα-ένα. Πρώτα -ένα. θα πάω στο 6, μετά θα πάω στο 7 με πέντε σκεδέ διαφορετικέ. Και έτσι θα βγάλουν το πλάσια λεφτά. Όσο το κάνουν αυτό, οι άλλοι που φτιάχνουν συσκευές συνεχίζουν να φτιάχνουν και να τα αναπτύσσουν. Με αποτέλεσμα, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία τεχνολογική αυτή τη στιγμή να έχει στα χέρια τη τεχνολογία 50. Η επιστημονική μας φαντασία φτάνει μέχρι το 40. Και αυτό που είναι διαθέσιμο έξω είναι 10 και αυτό που περιμένουμε σύμφωνα με τη λογική των πραγμάτων που βλέπουμε να σηκάσει άδρο είναι 12. Και αυτό έχουμε 50 με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αυτό το γνωρίζει όμως σαν ζήτημα, και ο στρατό, ο οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τον στρατό, να έχει αβαντάζ απέναντι όλων των άλλων στρατών. Ένα παράδειγμα: Ο ισχυρότερο στρατό του κόσμου είναι ο Αμερικανικό, για παράδειγμα. Ο Αμερικανικό δεν γνωρίζει ότι η τάδε η τεχνολογική εταιρεία έχει 50. Και λέει, Το 50 το αγοράζω εγώ αποκλειστικά. Και το έχω εγώ και δεν το ξέρει κανένα ότι το έχω εγώ αυτό. Έχω ένα σκάφο το οποίο μπορεί να κάνει κάτι τρελό. Έχω ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί και να βλέπει μέσα του να το δώσει εσένα. Αυτό και ο στρατό αυτό. Για να μπορεί να έχει αβαντάζα απέναντι στον εχθρό. Να το βγάλει και θα το χρησιμοποιήσει όποτε, όποτε μέχει, χρειαστεί. Όποτε, όποτε χρειαστεί. Ναι. Και Γι' αυτό και έλεγε παλιά ο Βούλιαμ Μπάρολ το έλεγε αυτό, ότι οτιδήποτε έχει και στρατιωτικέ. Πρόκειται και. Και. Οτιδήποτε έχει και στρατιωτικέ εφαρμογέ περνάει αμέσω στο πεδίο του άκρου απόρριτου. Παράδειγμα. Αν αύριο το πρωί εφεύρω εγώ μια κρουτούλα η οποία διπλώνει και γίνεται σαν μια χαρτοτετσέτα, αλλά άμα την ξεκινήσει, και μια μεγάλη κουβέρτα που άμα ελαφριά τελείως, που άμα τη ληφτείς γύρω της μπορεί να επιβιώσει το μείον 100, αυτό το πράγμα κάνει ε, άτρωτο σχεδόν στις καιρικέ συνθήκε, ένα στρατό. Θα μου, θα μου το πάρει ο στρατόχιστος και να το κάνει άκρο απόρριτο και να το χρησιμοποιούν μόνο οι στρατώτες. Και είναι καιρό πολέμου. Δεν θα κυκλοφορήσει να το πάρει νάντι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και άλλα τέτοια. Από όλα αυτά που λέω τόση ώρα, εντάχει, επειδή δεν έχουμε και τον άπειρο χρόνο, θα μπορούσα να τα κάνω διάλεξη ολόκληρα αυτά που λέω. Ε, Εντάξει, λοιπόν, είναι όλα αυτά τα στοιχεία που μου δείχνουν εμένα προσωπικά ότι δεν έχουμε να περιμένουμε ένα χάι τεχνολογικό μέλλον. Yeah. Αλλά θα είμαστε πάντα αυτό. Αυτοί θα έχουν 50, θα μπορούν να κάνουν 100, αλλά δεν θα το κάνουν, και εμά θα μα δίνουν 5. Η σημερινή στρατιωτική τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τη συλλογική μα πραγματικότητα, ρωτάει ο Πέτρο. Ναι, σαφέστατα ε, ενημερωνόμαστε, το λέει αυτό επειδή, επειδή ξιλοενημερώνεται προφανώ για την ε, σημερινή στρατιωτική τεχνολογία. Τον διαβεβαιώνω ότι τα πράγματα για τα οποία ενημερώνεται σήμερα για τη στρατιωτική τεχνολογία, η στρατιωτική τεχνολογία τα έχει 20 χρόνια πριν. Ένα απλό παράδειγμα είναι το στέλνσο με το αμερικανικό. Ένα από τα πολύ προθυμένα αεροσκάφη για παράδειγμα, και είναι δημιουργημένο από το 90, το 80. Και ευρύτερα γνωστό έγινε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα, στο, μέσα στη δεκαετία του 2000. ή στα αρχέ του 2000. τέλειωναν δεκαπέντε χρόνια μετά. Κατάλαβα. Ο ίδιο ρωτάει... Επομένω, δεν ενημερωνόμαστε, δηλαδή ενημερωνόμαστε μόνο πολύ καθυστερημένα για την στρατιωτική ε, τεχνολογία. Δεν είναι ειδικό. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, δεν είναι ειδικό, αλλά γνωρίζω την ουσία του πράγματο που είναι αυτό Κατάλαβα. που λέω. Έτσι, έτσι έχουν καταπληκτικέ δυνατότητε. Να σα πω ένα παράδειγμα. Εγώ υπηρέτησα τη θητεία μου την πολεμική αεροπορία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980. Όταν ήμουν εγώ στην αεροπορία, υπήρχαν όπλα που είχε ο ελληνικό στρατό. Όχι ο αμερικάνικο, ο ρώσικο, ο κινέζικο, ο ελληνικό στρατό. Είχαμε βόμβε με τι οποίε μπορούσες να πετάξεις μία βόμβα από το αεροπλάνο επάνω από ένα γήπεδο κατάμεστο. Η βόμβα να σκάσει στον αέρα και να εκτοξεύσει 10.000 μικρά πυραυλάκια, τα οποία καθάριζαν 10.000 κόσμο μέσα σε ένα δεστρόλυπο. Και αυτό το πράγμα είναι δυνατότητα στρατιωτική τη δεκαετία του 80, που την είχανε και οι Δεν ξέρω αν έχει γίνει με αυτό αυτό, το θυμάμαι από τότε. Δεν είναι πολύ γνωστά Mm -hmm. Λοιπόν, αν λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα εμείς, τελευταία τρίπα του τουρνά ε, τη δεκαετία του 80 να έχουμε τέτοια όπλα Φανταστείτε σήμερα τι όπλα έχουν οι Αμερικανοί, παράδειγμα οι Ο ίδιος ρωτάει, ήδη οι Ρώσοι Όχι, ρωτάει, ε, ως παρατήρηση το γράφει Ήδη οι Ρώσοι έχουν yeah. φτιάξει την Άλλης Άλλης, στα αγγλικά yeah. το γράφει, δεν ξέρω τι είναι Ή αν γνωρίζει εσύ Δεν yeah. Δεν ξέρω yeah. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι ένα ατέρμον λαβύριθο αναρωτήσεων και ανακαλύψεων. Τα διάφορα project, τα διάφορα προγράμματα τα οποία παίζουν με τα οποία ερευνούν τρελά πράγματα, γιατί όπω είπα οτιδήποτε έχει και στρατιωτικέ εφαρμογέ. Δηλαδή το στρατό τον ενδιαφέρει το ταξίδι στον χρόνο, τον ενδιαφέρει το remote viewing, τον ενδιαφέρει η τηλεπάφεια, γιατί δηλαδή μπορεί να επικοινωνούν με τα αυτοβρύχια τα κρινικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για όλα τα παράξενα πράγματα που την και για όλα έχουν, είτε στο παρελθόν κάνει, είτε κάνουν ακόμα πειράματα, έχουν ανακαλύψει σε σχέση με αυτά, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Δημιουργούν όλο και πιο καινούργια, και πιο τρελά αφρικανικά συστήματα, τα οποία πολλέ φορέ είναι και δύσκολο να χρησιμοποιηθούν, είναι δύσχεστα, αλλά παρόλα αυτά τα έχουμε, ε, αν, αν χρειαστεί κλπ. Και, και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και το τεράστιο κεφάλαιο που ε, αυτό που λέμε πώ το αποκαλύπτει, δηλαδή μια μετασυντελειακή φάση. Ανταχθείτε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή οι δυνατότητα έχουν με τους ζωριφόρους. Mm. Μπορούμε να δούμε οπουδήποτε δηλαδή ανά πάση στιγμή. Και δείτε λοιπόν τι κατασκοπηστικές και τι στρατιωτικέ εφαρμογέ έχει. Το ότι υπάρχει ένα ζωριφόρος στρατιωτικό, ο οποίο δεν ξέρει τι κάνει. Έχει την δυνατότητα του μπορεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, να βλέπει μες την τσέπη σου τι έχει. Σωστό. Αν θέλουμε. Μα, ναι, ναι, ναι, Εδώ ναι, έχουμε ναι. το Google Earth, που μπορεί ο καθένας να δει τι γίνεται. Δεν... Το το ναι. α, α, πολύ <laughs> καλό παράδειγμα. Να το αυτό που έλεγα. Ναι, Αυτοί ναι. έχουν δυνατότητα 100, μπορούν να δουν δηλαδή ένα χιλιόμετρο κάτω πηγή και σου δίνουν εσένα ε, από το 100 το 5. Δηλαδή να μπορεί να δεις από ψηλά τη κάπω. έτσι. Λοιπόν, οπότε... Ε, οπότε τι γίνεται. Έχουν λοιπόν αστεί... Φανταστείτε λοιπόν αύριο το πρωί να γίνει κάτι και να πέσουν οι δορυφόροι. Να γίνει μια ηλιακή καταιγίδα, η οποία θα ρίξει όλους τους όλο... δορυφόρους. Την την περιμένουμε, να πάρει τη να γίνει. Ναι. Είναι και θαύμα, λένε... σημαίνει ότι κάποιος τηλάει τη γη, δηλαδή, που να το ξέρουμε, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και μάλιστα πρόσφατα έγινε μια ηλιακή πριν από μερικά χρόνια, χρόνια, χρόνια μεγάλη, η οποία για την καλή Έσκασε η έκρηξη αυτή, δηλαδή φανταστείτε ένα τεράστια φλόγα από τον ήλιο, Έτσι. να πετάγεται στον ήλιο, ναι. από την άλλη μεριά. Άμα έσκαγε από τη δική μα μεριά, δεν θα υπήρχαμε τώρα. Ε, κάτι δηλαδή προφυλάσει τη γη. Τέλο πάντων. Φανταστείτε λοιπόν μια ηλιακή καταιγίδα με τρίου μεγέδες λεπτρομαγνητική γη, η οποία θα, θα έρχινε όλε στην επικοινωνία. Θα, έρθει, θα κατέστρεψε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, παράδειγμα. Φανταστε Όποιο ναι, ε. έχει ακόμη τις δυνατότητες και τι φυζικότητες του 1920 είναι ε, ο Μάνκα τη αυτοί. Δηλαδή εκεί που είχαν τους δορυφόρους και βλέπαν τα πάντα αυτό πριν πώς το κάνανε. Mm. Πετούσαν αεροπλάνα αναγνωριστικά τρικατασκοπητικά φυλά, mm. βράζανε αεροφωτογραφίες και υπήρχαν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να ξεχωρίσουν τι δείχνει η αεροφωτογραφία αυτή. Γιατί εδώ δείχνει κάτι προτυγά, τι κουτάδε. Μια βάση, τέτοια, έτσι κτλ. Αυτή η ειδικότητα συνεχίζει να υπάρχει για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή το έχουν σκεφτεί. Συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα των παλαιού τύπου ρετρό αεροφωτογραφιών. Οι τύποι αυτοί συνεχίζουν να εκπαιδεύονται γιατί γνωρίζουν ότι αν δεν το προηγούν οι δορυφόροι, έτσι θα τα κάνουν πάλι. Κατάλαβα. Και δεν πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα γιατί άμα δεν την έχουν, θα έχουν πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για τι μπαταρίε, το ίδιο ισχύει εγώ, για τα ναι, ρόλια ναι, ναι, ναι, και ναι. Να σε ρωτήσω. Μου γράφει εδώ τηλεθεατή. Ε, τηλεθεατή, σύνδεση. Δύναμη τη συνήθειας, Ακροατή. Υπάρχει ναι. περίπτωση η πληροφορία να μεταδίδεται και με μη συμβατικού τρόπου. Βλέπε πείραμα Γιούγκ με πιθήκου με μπανάνε στο νερό. Και αν ναι, ξέρετε τρόπου πρόσβαση να το μοιραστείτε μαζί μα. Συγγνώμη, επειδή έκανα μια παρεμβολή, δεν άκουσα όλη την. Αυτή μου το ξαναλέω ναι. Υπάρχει περίπτωση η πληροφορία να μεταδίδεται και με μη συμβατικού τρόπου. Βλέπε πείραμα Γιούγκ με πυθήκους και μπανάνες στο νερό. Κι αν ναι, ξέρετε τρόπους πρόσβασης να το μοιραστείτε μαζί μας. Ναι, προφανώς... Όσον αφορά φίλος... στην πληροφορία, ναι, ναι, ναι. Ναι, προφανώς πώς... ο φίλος εννοεί μάλλον, και καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοή, εννοεί μάλλον αυτή την ιστορία ότι ε, μια ομάδα πυθήκων ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αυτό, πιθήκων, αυτό το πείραμα, ναι, ναι, ναι, ναι να καθαρίζει καλύτερα τις μπανάνες με νερό, όχι κάτι παράδειγμα. Αν αυτό φτάσει σε μια κρίσιμη μάζα πίθικων, ξαφνικά το ξέρουν όλοι οι Όλοι οι ναι. Νομίζω σε δύο διαφορετικά <συσίλυντα> μέρη, ξέρω εγώ, ξεχωριστά. Μπράβο, <συσίλυντα> <και όλα. συσίλυντα> Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το λεγόμενο φαινόμενο του εκατοστού πίθικου. Είναι κάτι το οποίο πρωτοεμφανίζεται σαν story στο βιβλίο του Λάιαλ Βουάτσον, ενός πολύ ιδιαίτερου και γνωστού δωολόγου και εθνολόγου, ε, το οποίο λέγεται Η παλήρια τη ζωή στα ελληνικά. Μονίστε, παλιά τηλεφωνήσατε εδώ στο αερόρα. Η Lifetime. Εκεί λοιπόν αναφέρεται αυτή η ιστορία με τον εκατοστό πυθικό το το πρώτο φορά. Είναι του Lyle το ζήτημα. Λοιπόν, έτσι πληροφοριακά για αυτό που τα πτάχνουν. Ναι. Ε, φαίνεται το εξή. Να, να φέρω μερικά παραδείγματα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά είδη πεταλούδων τα οποία είναι μεταναστευτικά. Ξεκινάνε για παράδειγμα μια εποχή του χρόνου από τη Βόρεια Αμερική και καταλήγουν σε μια άλλη εποχή του χρόνου την Νότια Αμερική. Η Νότια Αμερική τώρα πεθαίνουν. Δεν ζουν τόσο πολύ οι πεταλούδες δηλαδή για να ξαναγυρίσουν πίσω. Και οι καινούργιες πεταλούδες ξαναγυρνάνε εκεί από όπου φύγανε οι άλλοι. Ε, Πώ αποκτούν δηλαδή τη γνώση του συγκεκριμένου τόπου. Ε, Γίνεται δηλαδή μια μεταφορά γνώση από γενιά σε γενιά πληροφορία συγκεκριμένη, όχι κληρονομικότητα. Κατάλαβα, ναι ναι, ναι, ναι. Ένα παράδειγμα λέω. Άλλο παράδειγμα είναι ε, ε, ο Ρούπερτ Φέλντρεικ, ε, ο πολύ γνωστό αυτό επιστήμονα, ο οποίο είναι και ο επινοητή τη των μορφογενετικών πεδίων, έχει ε, κάνει μια σειρά πειραμάτων, υπάρχει μάλιστα και μια σειρά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ με ντοκουμέντα αυτού του πράγματο. Ε, τα σκυρά τα οποία ξέρουν πότε έρχεται στο σπίτι το αφεντικό του. Πέφτει ο τύπο. Τον παίρνουν χωρί να ξέρει πού πηγαίνει. Τον βάζουν σαν ταξί και τον γυρνάνε, α σε την Αθήνα. Και δεν ξέρει ο ίδιο πού καταλήγει ή τι ώρα θα γυρίσει. Ε, και ταυτόχρονα η μισή, το βλέπει αυτό σε βίντεο. Η μισή οθόνη δείχνει αυτόν και η άλλη μισή οθόνη δείχνει το σκύλο στο σπίτι. Το το λοιπόν το αυτοτικό του, ξαπλώνει, ε, μην τιμάται. Κάποια στιγμή λένε αυτοί, αυτοί τον, τον τύπο, μια άλλη μισή οθόνη, βρίσκονται πολύ μακριά, πάρα πολύ, πολλά χιλιόμετρα μακριά από πίσω. λένε, ώρα να επιστρέψουμε πίσω τώρα. Και τον επιστρέφουν πάλι με το αυτοκίνητο. Την ώρα που του λένε ώρα να επιστρέψουμε πίσω, ξυπνάει ο στήλος. Και πηγαίνει και κάθε στην πόρτα. Και μετά από 20 λεπτά ξέρω εγώ, Εμφανίζεται ο άλλο στην πόρτα και τον περιμένει 20 λεπτά πριν, μισή ώρα πριν. Αλλά δεν είναι καν εκεί για να το δει. Ε, το, δεν πρέπει να το κάνει αυτό που πήρε από αυτό να φάει μια κάμερα για <στηνήνει> ναι, ναι, ναι, ναι. να παρακολουθεί ταυτόχρονα και το φυτικό και το σκύλο. Το έκανα ο Ρούπερτ Τέλτριξ. Και αποδεικνύει ακριβώ αυτό το πράγμα το οποίο λένε. Ότι τα έμβια όντα έχουν τη δυνατότητα να το, το, το, το παρατηρούμε ακόμα και στην κβατική φυσική. Δύο φωτόνια τα οποία γίνονται μαζί. Διαχωρίζονται. Το ένα πηγαίνει στον νότιο πόλο, το άλλο πηγαίνει στον βόρειο πόλο, και ό,τι συμβαίνει στο ένα, αντιδράει το άλλο. Τα ερωτευμένα φωτόνια που είναι το ερωτευμένα. λέει και ο Μάνο Οδανέζης Είναι η ιστορία που λέει ναι. συνέχεια ο Μάνος Οδανέζης Μπράβο. Τα ερωτευμένα λοιπόν. φωτόνια, ναι. Ακριβώ. Δεν υπάρχει διαφορά. Το ίδιο που δηλαδή, παίζει τα φωτόνια παίζει και με τον τύπο και με το φίλο του. Ε... Οπότε, ναι, γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώ. Αλλά. Εμεί δεν ασχολούμαστε για να το παρατηρήσουμε. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Αν αυτή τη στιγμή εσύ σκέφτεσαι κάτι το οποίο είναι τηλεπαθητικό μήνυμα από μένα, ακούσιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτομαι εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, το έναν όμορφο κήπο. Συγκεκριμένο. Ναι. Και αυτή τη στιγμή εσύ σκέφτεσαι τον ίδιο όμορφο κήπο. Το έχει πάρει από μένα. Δεν θα ρωτήσουμε ποτέ ο ένα τον άλλον. Τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή για να ανακαλύψουμε ότι. Και έφερε τα πράγματα που σκέφτομαι, και το κάνουμε μόνο πολύ σπάνια και λέμε, Α, κοίταξε να ρίχνει και το ίδιο πράγμα. Γιατί έτυχε και το εντοπίσαμε. Ναι, τυχ... και μπορεί να γίνει και τυχαία αυτή η ανακάλυψη, α πούμε. Ακριβώ. Δε... Πόσε πολλέ φορέ σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο και το συναντάμε στο δρόμο. Ή σκέφτομαι εγώ εσένα και έχουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ εγώ έξι μήνε, και σκέφτομαι και μου πει τι λέτε. Πόσε φορέ μα έχει και όλου μα. Έχουμε πάρα πολλέ, όχι ενδείξει, αποδείξει για το πράγμα που ρωτάει ο φίλο. Απλώ. Ο κόσμο δεσμευμένο στι καθημερινέ του δραστηριότητε ω σκλάβο, ω υπνοτισμένο ρομπότ, ασχολείται μόνο με τα πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένο να κάνει και μόνο με αυτά που το επιβάλλουν εμέσω στην σαφώ να ασχολείται και δεν ενδιαφέρεται σχεδόν κανένα άνθρωπο για αυτά τα πολύ προωθημένα, πολύ καταπληκτικά πράγματα που φανερώνουν φοβερά μυστικά για τον άνθρωπο και για τον κόσμο μα και ακριβώ επειδή ενδιαφέρεται τόσο λίγο κόσμο. Δεν είναι γνωστά και δεν προχωράνε κιόλα οι γνώσει αυτέ και αυτοί που τι έχουμε είναι τόσο μεγάλη δύναμη των γνώσεων αυτών που δεν πρόκειται να του κυμπούνε ποτέ. Mm -hmm. Αντίστοιχα και το διαδίκτυο που λέγαμε, μπορεί το διαδίκτυο να περιέχει τη μεγα, το μεγαλύτερο όγκο πληροφορία που περιείχε ποτέ τίποτε στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Όμω, εγώ, σαν πολύ βιβλιόφιλο και σαν άνθρωπο που έχει μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, σα διαβεβαιώ ότι τα πράγματα που υπάρχουν και βιβλία δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο. Για να τα ξέρει πρέπει να έχει τα βιβλία. Strong, δεν είναι 100% κανόνας αυτό που λέω, αλλά σε πολύ μεγάλο κόσμο. Αφοριστικό. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό για να μην επαναπάβεται ο κόσμος ότι ακριβώ επειδή έχει αυτή την εύκολη πρόσβαση σε ένα τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίων ότι έχει δε και καλά αποκτήσει και τη γνώση. Μην yeah, αυταπατώματα δηλαδή yeah. αυτό. Δεν μπαίνει θέμα να επαναπάβεται γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει η πολύ γνώση. Η λίγη γνώση τον ενδιαφέρει, τι λέει, μέσα στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, Καταλαβαίνω. αυτό που ενδιαφέρεται πολύ γνωρίζει αυτό που λέω, γιατί ενδιαφέρεται αληθινά για τη γνώση που ψάχνει. Βλέπει ότι δεν μπορεί να τη βρει στο διαδίκτυο, αλλά, αλλά, αλλά βλέπει ότι υπάρχει κάποιο σε ένα βιβλίο. Το οποίο αν το ξέρει, αν ξέρει το keyword που λένε στο Google, αν ξέρει τη, τη λέξη κλειδί για να κάνει μια αναζήτηση, άμα μάζει ότι υπάρχει αυτό το βιβλίο και το ψάχνει το βρει, εκεί υπάρχει αυτή η γνώση. Αλλά άμα την στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Κατάλαβα, λοιπόν, κατάλαβα. Ε, ένα παράδειγμα. λέω. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα δεν προχωράνε διότι ο κόσμος ε, δεν έχει το χρόνο να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Δεν είναι απλά ότι είναι βλάκα ο κόσμος, δεν είναι βλάκας, κανένα δεν είναι βλάκας. Ε, δεν έχει το χρόνο ο κόσμος να ανακαλύψει καν ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, όχι να ενδιαφερθεί. Πόσο μάλλον να ενδιαφερθεί πολύ και να το πράξει, Πόσο μάλλον να αυτό κάτι να το αλλάξει τη ζωή. Λοιπόν, επειδή περνάει έτσι και ο χρόνο μα. Χρειαζόμαστε μας... δηλαδή μια συνεχή αφύπνιση, μια συνεχή έμπνευση, μια συνεχή αντίσταση στη φυλακή του κόσμου. Ε, για να, για να ε, μπορέσουμε να ενδυναμωθούμε, να ενθαρρυνθούμε ότι δεν είμαστε απλά η τελευταία τρύπα του γουρνά. Δεν είμαστε απλά κάτι μικρό διαδεσμευμένο στην καθημερινότητά του. Ότι μπορούμε να. Μάθουμε περισσότερα πράγματα. Μπορούμε να γίνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα που καθόμαστε κάθε μέρα και λέμε δεν είμαστε προορισμένοι για να καταλάβουμε πολλά. Ε, α πάμε, α πούμε και ενισχύουμε, α κινηθούμε και τελείω. Δεν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε στα αλήθεια είμαστε φράβοι, ούτε στα αλήθεια είμαστε ρομπότ. Έτσι μα έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι είμαστε. Κατάλαβα. Και αυτό, αυτή την απελευθέρωση την πνευματική, όπω καταλαβαίνετε όλοι μπορούμε να την πετύχουμε μόνο με την συνεχή ενθάρρυνση, συνεχή ενδυνάμωση, συνεχή έμπνευση. Και για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε σε επαφή με κανάλια τέτοια, κανάλια πληροφορίας εννοώ, τα οποία να μας εμπνέουν, να μας ενδυναμώνουν, να μας δίνουν ενδείξει, να μας, μας δίνουνε τυμπιές, να ξυπνάμε, να μας δίνουνε ενάβγματα, να μας ενδυναμώνουνε με γνώσει κλπ. Και αυτό κάνουμε και εμεί δηλαδή προσπαθούμε πάντα να δημιουργήσουμε τέτοια κανάλια και για τον εαυτό μα και την φίλη μα και για όλου εκεί έτσι που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και είναι επε... το πράγμα είναι και το τρέχη, και... ένα μικρό τέτοιο κανάλι mm -hmm. προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ε, αυτή την εποχή ε, παρουσιάζουμε το νέο ανανεωμένο πολύ τρένι, ε, το οποίο σύντομα θα γίνει ε, μια πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο. Να φτιάξουμε την προέκταση <coughs> του κ. <τρέν. coughs> το πάμε ακόμα παραπέρα το πράγμα. Το πράγμα. Τι εννοεί ακόμα παραπέρα, δηλαδή είναι το, το, ποια είναι αυτά τα καινούργια στοιχεία και ποιο ήταν αυτό το όνειρο που μου λε, α πούμε, ότι έχει δρομολογήσει ε, και που είναι πρώτον πυλόν, είναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση αρχή, με δύο λόγια. Με ε, δύο λόγια, γιατί και ο χρόνο εδώ. Ένα, ένα ακριβώ, ναι, ένα, ένα περιοδικό, σαν το Στρέντ, οποίο προσωπικά έχει στα 20 χρόνια παρτίστη του ε, έχει δεχτεί και δέχεται πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο επειδή είναι ένα αντιστασιακό μέσο αλλά και επειδή παίζει και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κάκιστο ε, από αντιπαλότητες από εχθρότητες από υπέργειες από Αυτό διάδειον. είναι με, μεγάλη πληγή από Αυτό είναι μεγάλη πληγή αυτό στο υπάρχει χώρο Μεγάλη πληγή στο χώρο Παντελή τώρα του, αν, της αναζήτησης σε αυτό Μεγάλη πληγή Μια ζωή λοιπόν το trends είναι σε ένα συνεχή πόλεμο για την ύπαρξη αυτή την περίοδο επίση πολεμάει πάλι οι διάφορες δεν χρειάζεται να μπούμε και το μέρη είναι μια μόνιμη αναγνώσεις, δεν το ξέρουν, είναι μια μόνιμη κατάσταση αυτή και... Ε... και συνέχεια κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια προσπαθεί τις δυσκολίε που συναντάει να αναγεννιέται από τις τάχτες του δηλαδή εμείς, εγώ ο Ρίδες που είμαι ο δουργός του περιοδικού να το αναγεννούμε από τις τάχτε του πολεμικά, αντιστασιακά έτσι λοιπόν είναι μια τέτοια περίοδος τώρα που ε, ε, για να μπορέσει να ξεπεράσει τις διάφορες ε, πολεμικές ε, δυσκολίες του να κάνει πάλι αυτό το πράγμα, να κάνει πάλι μια αναγέννηση μέσα από τον εαυτό του. Ε, επειδή οι εποχές είναι τέτοιες που ε, πλέον αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι η πολύ ειδική ανάλυση, Η πολύ ειδική ενημέρωση. Επίσης τα αποκαλυπτικά πράγματα τα οποία δεν λέγονται πλέον με υπονοούμενα αλλά λέγονται ευθέω. Χωρί πάντοτε να μα ενδιαφέρει ποτέ στο stream τι λένε αυτοί που διαφωνούν. Εμά μα ενδιαφέρει τι λέμε εμεί την παρέα μα. Και όποιο θέλει να λέει την παρέα μας, το συμμερίζεται. Λοιπόν, να μπορέσουμε να μιλήσουμε ακόμα πιο ανοιχτά, να κάνουμε ακόμα πιο εξεζητημένα ε, πράγματα και να παρουσιάσουμε ακόμη, βασικά, ακόμη πιο ειδική και εμβάθυνση σε διάφορα ειδικά ζητήματα τα οποία δεν μπορεί και να βρει κάποιο και εύκολα να βρει. Ε, παράδειγμα στο διαδίκτυο. Που είναι, καταλαβαίνετε, σε ένα περιοδικό α ε, το διαδίκτυο είναι το, ε, το συγκρίσιμο μέγεθο του κακό. Το λένε, mm -hmm. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πότε, ε, και πότε, και πότε να περιμένουμε το τέλο αυτό, και ε, και... Έχουμε, έχουμε και ένα καινούριο καταπληκτικό design strength. Δηλαδή, ερχόμαστε, ανέκαθεν το strength είχε. Ε, Ήτανε, βεβαίωμα, υπάρχει, ήταν πολύ πρωτοποριακό στην εμφανισή του. Ήταν εθνικό. πολύ πρωτοποριακό στο design του, αν και τώρα τελευταία στώβο διάφορων προβλημάτων είχαμε κάνει για κοιλιάς αυτό αλλά επαναρθόμαστε πολύ δυναμικά παρουσιάζοντας το πιο ενδιαφέρον design τρέιν μέχρι σήμερα. Ε, πάντοτε μας έκαναν μάθημα στις σχολές γραφιστικής. Θα συνεχίσουμε δα, να τα γιατί πραγματικά ε, παρουσιάζουμε μια τελείως καινούρια πρόταση ε, ε, προ την εικόνα του περιοδικού. Και ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια μεγάλη σειρά αντικστοτήτων που είναι στίχημα για μα να αντιμετωπίσουμε, για να μπορεί να υπάρχει το, το προεδρικό. Και σε όλο αυτό, α πούμε, θέλουμε τη συστράτευση των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι ε, δεν ε, Ταυτόχρονα, εμφανίζουμε ε, τι νέε μα ε, εκδόσει, η εκδόσει Άγνωστο, το πριν εγώ είχα τι εκδόσει Πατιατύπο, ε, ε, είχα δημιουργήσει τι εκδόσει Περανόβα, μετά είχαμε το εκδόσει Άγνωστο. Έχει τεράσαν οι περίοδοι αυτών των εκδόσων, μέσα από τι δυσκολίες ε, δηλαδή των πραγμάτων και πάντα. Ε, ε αυτήν την περίοδο εμφανίζονται οι ε, νέες εκδόσεις που ετοιμάζουμε, που έχουν ένα τελείως καινούριο στήριο. Δηλαδή, είναι εκδόσεις για λίγους. Δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Λοιπόν. Είναι εκδόσεις οι οποίες θα κυκλοφορούν πράγματα σε περιορισμένα αντίτυπα. Για αυτούς που ενδιαφέρονται στα αλήθεια γι' αυτά. Ε, και, να, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται αντί να βγάζουμε λίγα και πολλά δίπλα Κατάλαβα, κατάλαβα Κατάλαβα. Έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν εμφανίζουμε, το λέει και ο τίτλος του για το περισσότερο πρόκειται, εμφανίζουμε τις εκδόσεις αόρατο κολέγιο Μα πόλη. το είδα στο facebook και το αόρατοκολόγιο ναι. έρχεται και έλεγα τι είναι αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω να, λοιπόν. σύντομα, σύντομα για αυτού που ενδιαφέρονται για αυτό που λέω αυτή τη στιγμή σύντομα θα δουν και στο διαδίκτυο και στο περιοδικό και σε διάφορα άλλα στιγμή θα δουν ε, περιστατωμένα την ανακοίνωση για το, το αόρατοκολόγιο και τι προσπαθεί και ε, να ε, παρουσιάζει παντελή... Τέλεια δηλαδή ένα μικρό μυστήριο αυτή τη στιγμή γιατί ακριβώ θέλει να εκπέμπτει πολύ μυστηριώδη πράγματα και με μυστηριώδη τρόπο. Και να ξέρεις ότι ο Λμπέντο 14 και εγώ προσωπικά φαντάζομαι και ο Γιώργος και όλοι θα είμαστε κοντά σου σε αυτή τη νέα σου προσπάθεια. Θα κάνουμε και εμείς από εδώ τον δικό μας αγώνα, όλο αυτό το πράγμα, να έρθει και να κάτσει που λένε, να πάρει τη θέση είμαστε, που, που πρέπει είμαστε, και το αρμόζει. Όλοι, είμαστε, όλοι εμείς που ε, μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα πράγματα, ε, είμαστε λίγο πολύ... Κοινωνούν τα δοχεία. Ε, δηλαδή, γνωριζόμαστε ε, μεταξύ μα, ε, έχουμε τι φιλίε μα, έχουμε τι συνεργασίε μα ε, ε, ε, έχουμε πάνω κάτω αυτό είναι το βασικό, κοινά ενδιαφέροντα και άρα κοινά όνειρα, κοινά οράματα. Ανεξάρτητα τώρα πώ διαφοροποιείται ο καθένα τι λεπτομέρειε, το σημαντικό είναι να, να, να, να τα βλέπει τα πράγματα από ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, υπάρχει και όνειρο... ένα πρόβλημα. μεταξύ του. Οι οποίε έχουν κοινέ ανησυχίε, κοινά ενδιαφέροντα, κοινά οράματα. Και, ε, και αυτό είναι παρήγορο ε, πραγμα, στην πραγματική έρημο την οποία ζούμε. Γιατί μιλάμε για. είμαστε φάκου Βεδουίνου τώρα. Κοίταξε κοίταξ, να δει ο χώρο του εναλλακτικού και ο χώρο του, του εντό εισαγωγικών ανεξήγητου, γιατί μου φαίνεται ότι τελικά τίποτα δεν είναι ανεξήγητο. Δηλαδή υπάρχουν οι απαντήσει, άμα θε να τι βρει και να τι ψάξει. Ο δόρκο έχει την μια ατάκα που μου έχει μείνει στο παρελθόν. Ότι να μην λέμε λέει τη φράση, τη φράση «ανεξήγητα φαινόμενα», αλλά να λέμε «σκοπίμως μη εξηγημένα φαινόμενα». <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, θέλω λοιπόν να, να σου πω ότι ο χώρος αυτός έχει υποστεί πολλά. Ε, αυτό είναι μια συζήτηση που θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να την κάνουμε. Γιατί πιστεύω ότι ο χώρος, ενώ υπάρχει ένα κοινό όραμα που όλοι από το δικό τους μεστερίζει έχουμε, ε, βλέπουμε ας πούμε ότι υπάρχουν αντιπαλότητες και έχθρες πέρα από κάποιους ανθρώπους που εντάξει ρε παιδί μου ταιριάξανε και τα χνότα μας και μπορούμε και συμπορευόμαστε κατά κάποιο τρόπο θεωρώ όμως ότι υπήρξαν και υπάρχουν έχθρες και αντιπαλότητες οι οποίες δεν αφήνουν το χώρο αυτό να εξελιχθεί και όχι μόνο να εξελιχθεί να, να, να αποκτήσει μία δύναμη η οποία θα είναι τεράστια πραγματικά τεράστια Άντε, να πούμε, να πούμε και την αλήθεια. Όσο πολύ και αν αγαπούμε την πατρίδα μα, την Ελλάδα, όσο πολύ και αν αγαπούμε τον ελληνισμό και του Έλληνε, πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί και η αλήθεια είναι ελληνική επινόηση. Αν το κοιτάξετε στην αρχαιότητα, δεν θα δείτε κανέναν λαό να χρησιμοποιεί την έννοια αλήθεια παρά μόνο του Έλληνε. Το οποίο έχει ενδιαφέρον, δεν το έχει εντοπίσει κανένα αυτό. Δεν το λέω και τεκάρε, δεν το κοιτάξω και δεν το, το λέω. Λοιπόν, να λέμε την αλήθεια λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα τιτάνιο ελάτομα ω έλληνε, το οποίο είναι η μισαλοδοξία mm -hmm. μισούμε ο ένας τον άλλον, φθονούμε ο ένας τον άλλον, κριτικάρουμε συνέχεια ο ένας τον άλλον, ίσως γιατί έχουμε μεγάλες προσδοκίες ο ένας για τον άλλον, ίσως γιατί ο καθένας θέλει, είναι τόσο έξυπνος και θέλει να είναι ο αρχηγό. Ναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Θεωρώ ότι το όλο το θέμα, θέμα είναι κύποπτη, του, του, του ποιο θα ηγηθεί. Ποιος. Το θέμα ναι. είναι εκεί, παντελήν του. Ποιο θα ηγηθεί όλη λοιπόν, αυτή τη ιστορία. Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι παρήγορο. Διότι αποδεικνύει, σε αντίθεση με τύπου παρελθόντο όπως το Καλμπεράγερ που, που είναι και ο κοινοητή τη λέξη νέο Έλληνε, και δεν πρέπει να το λέμε αυτό, είναι προκλητικό, ε, αποδεικνύει ότι όντω εμεί που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή καταγόμαστε από του αρχαίου Έλληνε. Διότι αν κοιτάξετε στην αρχαιότητα θα δείτε ακριβώ το ίδιο πράγμα μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων. Πώ. Παγώνονται συνέχεια μεταξύ του, ασταμάτητα. Ε, Μόλι πάμε να κάνουμε κάτι, αρχίζουμε και παγώμαστε εμεί οι Έλληνε, και αντίθεση για παράδειγμα με άλλου λαού που έχουν ω χαρακτηριστικό το ακριβώ αντίθετο. Βλέπετε για παράδειγμα του Γερμανού ή του Ιάπωνε, οι οποίοι έχουν το ακριβώ αντίθετο. Συνέπεια και συνέχεια. Αυτό που λέω συνέχεια. Τόσο, τόσο έχουν τέτοια προκοπή αυτοί οι λαοί, ακριβώ επειδή έχουν το αντίθετο από εμά. Εμεί λοιπόν δεν έχει να κάνει με το χώρο αυτόν που λέω. Έχει να κάνει με το γεγονό ότι ζούμε στην Ελλάδα. Και <Τι> το ναι, ναι εντάξει, εννοείται. Το ίδιο ισχύει και στου μπακάλιδε, ε, το ίδιο ισχύει και στου καθηγητέ, το ίδιο ισχύει και στου αθηνητέ, το ίδιο ισχύει και στου χώρου με του οποίου συζητάμε και τι ανοούμε. Έμα γιατί η δική μου Κατσίκα είναι πιο παραγωγική από τη δική σου. Σα πω ότι Ναι, <Τι> είναι <Τι> αυτό <Τι> τη κατσίκας. Ζωτή δική μου Κατσίκα. Εδώ μιλάω για την. <Τι> Για έναν κανόνα ό, για τις εξαιρέσεις. Ε. Σαφώς, ε. σαφώς. Ε. Παλόντα το είπαμε. Το είπαμε, το, είπα, το έχουμε πει. Πολλές και λαμπρές υπάρχουν. Να το έχουμε τα όλα. Λέω, αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο. Το θέμα, λοιπόν, το, μέσο όρο. το θέμα λοιπόν είναι ότι εντάξει, θεωρώ ότι αυτός ο χώρος μπορεί να εξελιχθεί, και σου είπα εγώ, και να γιγαντωθεί, ε, χωρίς απαραίτητα να ηγείται κάποιο. Αν όλοι δηλαδή κάνουμε έτσι λίγο πέρα τα, τα εγώ μας και, τα, και, τα, και, τις, και την κατσίκα μας που θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι πιο παραγωγική από του αλλουνού, του γείτονα, θεωρώ ότι πραγματικά θα, θα μπορούσε ο χώρος αυτός να προσφέρει συγκλονιστικά πράγματα στο κοινό. Αλλά εντάξει υπάρχουν αυτό, αυτά. Αυτό που ο διανοούμενος χώρο. και τον οποίο... Ε, και δεν να... είναι μόνο ο χώρο του, αν θέλει αυτού του, της αναζήτησης το και του... Μία αποστολή μόνο που θα μπορούσε να έχει για τον πολύ κόσμο. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι αφύπνηση. Ζούμε σε εποχές σκότου όπου οι άνθρωποι ζουν υπνοτισμένοι κανονικά. Και όπου υπάρχει η δυνατότητα της διανόησης, αυτό δίνει και μία ευκαιρία αφύπνησης. Και αυτή η ευκαιρία για τους συνανθρώπους μας και για μας τους ίδιου πρέπει δηλαδή να είναι μονίμως ανοιχτή. Και ο μόνος τρόπος για να είναι ανοιχτή είναι... Η αφύπνιση είναι το τίγκλιμα, η έμπνευση, το αιρέσιμο. Το αιρέσιμο αυτό τώρα το έρχεται κατά κύριο λόγο από τη διανόηση, κατά κύριο λόγο από την τέχνη, κατά κύριο λόγο από τον πολιτισμό, κατά κύριο λόγο από. από μια ραδιοφωνική εκπομπή σαν αυτή που κάνει εσύ. Ε, έτσι λοιπόν, αν αυτά πληθαίνουν, αν πληθαίνουν δηλαδή οι τρόποι αφύπνιση μέσα από την τέχνη, δηλαδή οι καλλιτέχνε που έχουν σαν σκοπό να εκπέμψουν την αφύπνιση. Αν πληθύνουν οι πυρήνες πολιτισμού που έχουν αυτό το σκοπό Αν πληθύνουν οι διανόμενοι άνθρωποι που γράφουν, που δημιουργούν, που μιλάνε με τον κόσμο Μιλάνε σε πολύ κόσμο, που απευθύνονται οι ανθρώπου με κοινά ενδιαφέροντα Που έχουν αυτό το σκοπό Έτσι μόνο μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό ποσοστό απείπνισης του ανθρώπου Που το αυτοί Μάλιστα, μάλιστα. δεν υπάρχει άλλο τρόπο Παντελή να μείνουμε εδώ γιατί ο χρόνος μας περνάει. Και να πω και, ναι, να πω και, αυτό, και, να πω και αυτό μόνο σε αυτό που είπα. Mm -hmm. Και η αρχική έμπνευση, το αρχικό ερεθισμα, η αρχική πηγή αυτής της ροής αυτή πλήσης δεν είναι του κόσμου του. Δεν είναι, του... Αυτό, Συ... Θα... Συ... Δεν άκουσα... είναι του κόσμου του mm -hmm. Προέρχεται από πιο υψηλά παιδεία, από το δικό μας, τα οποία παρεμβάλλουν. Το δικό μας. Μάλιστα. Και ονοώ νοήτο. Ε, με... ε, να, ε, τα περνάς, πετάς εσύ τώρα, μα κλείνοντα πετάς τη βόμβα τώρα. Και τι να κάνω εγώ, πώς να το μαζέψω, τα πυραυλάκια που έλεγες και πριν, πώς να τα μαζέψω. Λοιπόν, ε, Παντελής ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για άλλη μια φορά που ήσουν κοντά μας. Απολαυστική η συζήτησή μας και απόψε. Εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία στα νέα σου όνειρα... Ε, εύχομαι. Είμαστε... Ναι. Είμαστε Μα γι' αυτό το είπα. Ε, ε, δεν είπα ούτ... Μα δεν είπα σχέδια. Ε, προεκτάσεις... Άρα, και νέες δυνατότητες. Μα αυτό που Άρα. είπα ήταν, ήταν χαρακτηριστικό. Δεν είπα ούτε σχέδια, ούτε, εργατικ... ούτε εργασιακά, πώ λένε, εργασιακέ επιχειρήσει. Δεν ανέφερα αναφε... τέτοιου ορισμού, δεν έδωσα. Στα νέα σου λοιπόν όνειρα, εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία. Εύχομαι και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, πάντα να πηγαίνει προ τα μπρο και άνω. Στο εύχομαι μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου. Και εγώ το εύχομαι σε όλους σας που μας ακούνται αυτή τη στιγμή και σε εσένα από σας είχαμε και ευχαριστώ και εγώ για την πολλή όμως βραδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού κάποια στιγμή. Ναι, δεν αφήνουμε ανοιχτό το ραντεβού μας. Εύχομαι να έχεις μια καλή ανατολή. Παντελή, γεια σου από Κρήτη. Γεια χαρά στην Κρήτη. Γεια σα από Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά. Falling too fast to prepare for this, tripping in the world could be dangerous, everybody circling as vultures, negative, nepotist. everybody waiting for the fall of man, everybody praying for the end of times, everybody hoping they could be the one, I was born to run, I was born for this. With, with, run me like a race pull me like a ripcord, break me down and build me up, I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip. Χαιρετήσαμε και τον Παντελή τον και τον ευχαριστούμε για την τόσο όμορφη συζήτηση που είχαμε απόψε. Πραγματικά έτσι ξεφύγαμε και ταξιδέψαμε. Πόσο όμορφο είναι να παίρνει συνεντεύξει από τέτοιου ανθρώπου που συνεχώ έχουν το μυαλό του και την καρδιά του σε μια τέτοια διαδικασία αναζήτηση. Και πόσο όμορφο, κι άλλο τόσο όμορφο είναι οι ακροατές σου να παρεμβαίνουν εύστοχα με σκέψεις, με ερωτήσεις, με προβληματισμού. Αυτά είναι τα μαγευτικά του ραδιοφώνου. Η μαγεία του. Το λέω και το ξαναλέω. Είστε πραγματικά υπέροχοι όταν θέλετε. Η φίλη μου η Ελένη λέει ότι κάτι χρειάζεται να μας ξυπνήσει όλους Το μόνο που χρειάζεται να συμβεί η Ελένη μου αυτή τη στιγμή Το είπε και ο παντελή και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Είναι να ξεκινήσει αυτό το ξύπνημα από μέσα μας Σε πρώτη φάση Γιατί είναι και καλά να περιμένουμε κάποιον να μας ξυπνήσει Μήπω πρέπει να το κάνουμε ίδια από μόνιμα μα αυτό Σε πρώτη φάση Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, αφήσαμε ανοιχτό το ραντεβού με το Παντελή. Κάποια στιγμή θα ξανά είναι κοντά μας ο Παντελής, σύντομα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Παντελής είναι αστήρευτος. Θέλω να σας πω πως για την απόψινή κουβέντα, εγώ και ο Παντελής δεν είχαμε συνεννοηθεί τίποτα. Δηλαδή, όλη η συζήτηση αυτή έγινε... Ε, πραγματικά ζωντανά την ώρα αυτή που την ακούγατε. Ούτε είχαμε πει τι θα συζητήσουμε, ούτε είχαμε κανονίσει κάτι, ούτε είχαμε ε, προ, προσυζητήσει θέμα για το οποίο θα, με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε. Όλα γίνανε πριμα βίστα. Ε, είμαστε λοιπόν στον Αλμπέντο, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και να κλείσουμε τη βραδιά... Όσο πιο όμορφα γίνεται, ούτως ή άλλως όλοι εκπομπή ήταν μια σκέτια απόλαυση, τουλάχιστον για μένα, ελπίζω και για εσάς. Να, ένα υπέροχο τραγούδι, ένα τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε και κάποιες δεκαετίες πιο παλιά, ο αγαπημένος, ο Πάτρικ Σουέις. Αυτός ο ταλαντούχος, ηθοποιός, τραγουδιστής, Tonight. από μια μαγευτική τανία που έγραψε και αυτή ε, τη δική της ιστορία αν θέλετε στο κινηματογράφο μου λέει η Βασιλική μπορούμε να σας ακούμε και τους δύο με τις ώρες. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ για το καλά σου λόγια, αλλά στην ουσία ο Παντελής είναι αυτός που μιλάει και είναι αστήρευτος και μπορεί να μιλάει με τις ώρες και να απολαμβάνουμε όλοι εμείς. Εγώ εντάξει, τί, εκεί λίγο παρεμβαίνω, λέω πετάω δύο-τρία πραγματά και έτσι για να, για να παίρνει ξανά μπροστά. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για απόψε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σας λόγια. Είστε υπέροχοι. Αχ. Like ευχαριστώ τον Τάλο το Φουράκι, ευχαριστώ τον Παντελή Γιαννουλάκη που μας κράτησαν συντροφιά απόψε, τόσο όμορφη συντροφιά. Ευχαριστώ τον Γιώργο το Καρποδίνη που μου δίνει τη δυνατότητα και εμένα να είμαι μαζί σας μια φορά την εβδομάδα και να κάνω εκπομπές που πραγματικά γουστάρω. Ευχαριστώ βέβαια πάνω από όλους και από όλα εσάς που είστε κοντά μας και που στηρίζετε την προσπάθεια του Αλμέτο 14. Μην ξεχνάμε, το χαμόγελο να είναι πάντα εκεί, να έχουμε ψηλά το κεφάλι, να είμαστε πάντα ενωμένοι και αγαπημένοι. Αφήστε πίσω τα εγώ, ας αφήσουμε όλοι μας πίσω τα εγώ. Μιλάω και από προσωπική μου έτσι, ε, αν θέλετε, εμπειρία εντό εισαγωγικών. Με την έννοια πια, ότι έχω κι εγώ έτσι έναν εγωισμό που πολλές φορές στέκεται εμπόδιο στο να εξελιχθώ και το έχω διαπιστώσει πολλές, πάμπολες φορές... Ε, από προσωπική και βηματική εμπειρία... σας λέω ότι πρέπει λίγο να το παραμερίζουμε αυτό... το άτιμο το εγώ ενώ... Να, να δουλεύουμε αν θέλετε και να ε, κάνουμε πράξη την ενσυναίσθηση, το να μπορούμε δηλαδή να μπαίνουμε στη θέση του άλλου... και να βλέπουμε και με τη ματιά του άλλου την πραγματικότητα... γιατί έτσι θα μπορούμε να παίρνουμε πολλέ απαντήσει για το τι συμβαίνει γύρω μα. Και φυσικά να μπορέσουμε και να ανοίξουμε την καρδούλα μας να αγαπάμε καταρχήν τον εαυτό μας και μετά τους ε, διπλανούς μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας και φυσικά την πατρίδα μας. Από την Κρήτη λοιπόν, από το χωριό Σκινιάς, Ένα μικρό χωριουδάκι 300 περίπου κατοίκων 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ηρακλείου, Σας στέλνω την αγάπη μου, σας στέλνω τα φιλιά μου Σας στέλνω τα ευχαριστώ μου Σας εύχομαι να έχετε όλοι σας μια καλή ανατολή Εύχομαι να ξημερώσει μια όμορφη μέρα για όλους μας Μια όμορφη μέρα για την πατρίδα ε, έστω κι αν όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που λέμε πάντα μεταξύ μα και που ακούμε συνέχεια, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία πρέπει να γίνει πράξη. Ε, δεν νομίζετε να μην μένουμε μόνο στα λόγια... Καλό βράδυ λοιπόν στην Κρήτη, στην Αθήνα μου την αγαπημένη Σε όλη την Ελλάδα, σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Καναδά Και σε όλο τον κόσμο που ήταν και απόψε εδώ Να είστε πάντα εδώ και να μας στηρίζετε Για να μπορούμε και εμείς να προχωράμε Καλό βράδυ, καληνύχτα, πολλά φιλιά Σας χαιρετώ